Καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, πέμπτη, λίγο μετά τη μία και το καθημερινό μας ραντεβού ξεκινάει, εκπομπή ΑΕ, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης και Γεωργία Μπάστα. Μουσική Στον Rtfm βεβαίω στους 90,6. Λοιπόν, σήμερα έχουμε απ' όλα. Έχουμε χρυσό, έχουμε επιμήκυνση, έχουμε ε, δηλώσεις ε, ότι μπορεί και να παραιτηθεί ο κύριος Τουρνάρας. Mm. Ε, είναι πολλά τα γεγονότα, τώρα, δεν ξέρεις. Μάχα. Τώρα σε έπιασα προετοίμαστο εδώ. Δεν ήξερε ότι απειλεί να παραιτηθεί ο Τουρνάρας. Ε, εντάξει, θα τα δεις όλα, είδες. Υπάρχουν εκπλήξεις σήμερα. Λοιπόν, για αυτά τα ζητήματα και πάρα πολλά άλλα που σας επιφυλάσσουμε να πούμε. Ε, θα μιλήσουμε και για εξωτερική πολιτική. Ε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 54344 γράφοντα γράφοντας επαμ και ενώ το μήνυμά σας. Επαμ και ενώ το μήνυμά σας στο 54344 Και φυσικά στο email μας εκπομπή αλφαέψιλον ε, παπάκι gmail.com Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα γίνεται χαμός. Είμαστε πλούσιοι, η κυρία Λαγκάρτη θέλει να μας κάνει δώρα. Ο κύριο Ωέμπλεψη σε βλέπω σκεπτικό. Και ο κύριο Τουνάρα είναι, ε... είναι σε κρίση. Είναι δί. σε κρίση διότι οι τράπεζε πρέπει... πρέπει να δώσουν 550 εκατομμύρια ευρώ. Uh -huh. ε, η Τρόικα λέει όχι, δεν θα τα πάρουμε από τι τράπεζε. Uh -huh. ε, μα λέει εδώ θα έχουμε και άλλη μια τρύπα στον προπολογισμό. Α, εντάξει, λέει αφού υπάρχουν. Υπάρχουν οι μισθωτοί, υπάρχουν οι, οι συνταξιούχοι, δεν θα τα πάρουμε από εκεί. Για κατανόμαστε. Για και, ο κύριος, και ο κύριο Τουνάρα λέει αν δεν με στηρίξει εδώ η κυβέρνηση, εγώ θα παρετηθώ. Τέτοιο... Το πιστεύει λες... εσύ τώρα, Γιατί εγώ αρχίζω εδώ πέρα. Συμπεραλλογισμό, ζούμε. Θα παραιτηθεί ο τουρνάδα, ναι. τον πιέζει η Τρόικα. Για δηλαδή, τα λεφτά στις τράπεζε τώρα. Η... Πρώτα θα παραιτηθεί ο λαό από το ότι την τιμά τη ζωή, και μετά θα παραιτηθεί ο τουρνάδα επειδή την πιέζει η Τρόικα. Τι αυτό, τι να σου πω. Ε, Θε να ξεκινήσουμε από τα δωράκια που θέλει να μας Κοίταξε, κάνει. Κοιτάξτε πριά... υπάρχει ένα θέμα μεγάλο. Υπάρχει ποιο? μια ισχυρή με τι τράπεζε. Ε, καλά, ναι. Πάντα ε. είναι μεγάλο τελικά το θέμα με τι τράπεζε. Σίγουρα, το πρώτο ζήτημα είναι ότι ε, γιατί κανένας προϋπολογισμός, mm -hmm. ούτε του κυρίου Στουρνάρα, mm -hmm. δεν ανεφέρει επακριβώς τι χρωστάνε οι τράπεζες με δεδομένο τη εγγυή και τα ομόλογα που έχουν πάρει και έχουν συγκεντρώσει αυτή τη στιγμή πάνω από 300 δισεκατομμύρια επιχωρη... ε, ε, ερευστότητα, ε, εις κτλ. Τι ακριβώς χρωστάνε, με τι ανταλλάγματα τα δώσε το κράτος, πούντα και πώς μοιράζονται στι τράπεζες mm -hmm. και τι Συνεννοήσει έχουν γίνει. Συνεννοήσει εννοώ, δηλαδή, εμπράγματα εγγυήσει έχουν πάρθει ή άλλου τύπου εγγυήσει. Γιατί σε κανέναν προπολογισμό δεν υπάρχει καμία αναφορά, ούτε στο προσχέδιο του προπολογισμού. Που διαβάσαμε τι προηγούμενε δια... εκθέσει. Τίποτα. Που... Κουβέντα. Αναφερθήκαμε. Ούτε τα 550 εκατομμύρια των τραπεζών αναφέρονται ω στοιχείο των εσόδων. Τώρα το θυμηθήκανε. Ναι. Τι να σου πω. Λοιπόν, ε, το θέμα παιχνιδάκι, είναι τώρα πέσουν παιχνιδάκι εδώ, Ναι πάλι ας πούμε με ένα κόμα, ναι, ναι, ναι, ναι, ένα ακόμα παιχνίδι ε, Ίσως για, επειδή βγήκε το θέμα μου τη νέα φορολόγηση Στο ότι δεν ξέρω αν το είδε, Αφορολογείται ακόμα και αν έχεις ένα αυροτεμάχιο Που δεν μπορείς, που δεν είναι οικοδομήσιμο Δεν είναι καλλιεργήσιμο, δεν είναι τίποτα Μην ξέρεις Είπαμε, πόσοι έχουν τέτοια χωράφι, όχι, όχι, όχι, Ένα χωράφι για γοντική ναι. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο αγρότη και που θα την πατήσει γιατί θα του φορολογική δήλωση. Mm -hmm. Έτω, από τη στιγμή που το δάνειό του πέρασε στην τράπεζα, πυρεό, η γη του αποχαρακτηρίστηκε από αγροτική. Αποχαρακτηρίστηκε. Θα φορολογηθεί όπω ε, οποιαδήποτε άλλο mm -hmm. κομμάτι γης γη. Σαν ακίνητο. Να, λοιπόν, και θα του τώρα με το καινούργιο φορολογικό νομοσχέδιο mm -hmm. και ακριβώ την ίδια στην λογική αυτή. Ναι. Ε, οπότε θέλω να σου πω, μια χαρά πάει το σύστημα, κινείται. Λοιπόν, ε, θέλω τώρα να μου πεις το εξή Να ξεκινήσουμε ίσως από αυτό, αν θέλει. Ε, επειδή... Γι... ρωτάνε γιατί αποχα... αποχαρακτηρίστηκε σημαίνει τώρα που βλέπω έτσι. Ναι. Ναι, λοιπόν, αποχαρακτηρίστηκε γιατί ε, το αγροτικό του δάνειο έπαψε να είναι αγροτικό. Έχει είναι γίνει πλέον, πλέον εμπορικό. εμπορικό. Και εφόσον το εμπορικό συνοδεύεται από προσημείωση, είναι εμπορική προσημείωση. Δηλαδή, ακινήτου. Mm όπως ακριβώς όλα τα άλλα εμπορικά δάνεια Μα το είπε ο κ. Σταϊκούρας mm. στη Βουλή όταν συζητήθηκε το θέμα της αγορτικής λοιπόν θα τούρθει τώρα ο ταμπλάς ως ο με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο μάλιστα το θα τον... όταν θα τούρθει το εργαστικό... θα, θα το καταλάβει yeah. θα ψάχνεται τότε θα πει μα τι mm. πως και τι έγινε mm -hmm. λοιπόν ε, ελπίζουμε να το κρατήσει αυτό που λέμε εμείς σήμερα και θα είναι προετοιμασμένο. Ε, για πες μου τώρα, γιατί κυρία Λαγκάρ να μα κάνει δωράκι την επιμήκυνση και το ψαλίδισμα. Ε, Τη αρέσουν οι επιμήκυνσει, δεν ξέρω εγώ. Τι να σου πω, ε, Κοίταξε να δει κάτι, το, η επιμήκυνση και το. Ε, το ψαλίδι. δωράκι σε εισαγωγικά, έτσι. Να, ναι. Καταρχήν, η σημαίνει ότι δεν βγαίνει το... ο στόχο στα δύο επόμενα χρόνια, βάλτου κι άλλα. Ναι. Δεύτερον, επι... ε, ε, κούρεμα. Σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, διαδικασία νέα αναδιάρθρωση χρέου δεν θα μα αφήσει βράχο επί βράχο σε αυτόν τον τόπο. Αφού ο πρώτο μα χρεοκόπησε τελείω, λοιπόν, ε, πώ το λένε, έτσι, ο Σαββόπλου είχε πει παλιά, σε μια, στα 10 χρόνια φορτηγό. Ναι. Grand Success. Ακόμη το πληρώνουμε, <laughs> λοιπόν. Ε, έτσι είναι και αυτό το Ιστορία. Το ίδιο θα γίνει αυτό, αλλά ταυτόχρονα και μια πίεση στη Γερμανία, διότι. Τα ομόλογα τα οποία μπαίνουν σε συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι κατά βάση ομόλογα που κρατάνε επίσημοι θεσμικοί φορεί, όπω την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα κρατικά αποθετήρια των χωρών τη Ευρωζώνη. Mm -hmm. Οπότε είναι μια τρομακτική πίεση τη Ουάσιγκτον προ προς το Βερολίνο. Πειθαρχήστε, όχι πειθαρχήστε, συμφωνήστε με τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα τη Ευρωζώνη συνολικά και μετά βλέπουμε για τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν το εννοεί την αναδιάρθρωση. Όχι, Απλά... δεν την εννοεί την αναδιάρθρωση. Απλά το χρησιμοποιεί ω έναν εκδημοκρατισμό. Υπάρχει έναν εκδημοκρατισμό αυτή ναι. τη στιγμή ανάμεσα στο Βερολίνο και, και στι συνο... ΗΠΑ. Ναι, στην Ουάσιγκτον. Ναι. Λοιπόν, όργανο τη πολιτική των Πολιτείων είναι το ΔΝΤ. Κλασικό όργανο. Ναι. Ε, άλλωστε έχει και προνομιακή θέση. Οι ΗΠΑ έχουν προνομιακή θέση στο ΔΝΤ. Mm -hmm. Καμία άλλη. Χώρα. Δεν έχει δυνατότητα βέτω ή ιστορίες και όλα αυτά τα ναι. πράγματα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι και από την άποψη της εσύνης χώρας, σε χρυσό και σε τραβεκτικά δικαιώματα. Έχουν το μεγαλύτερο προσθό, συντριπτικά μεγαλύτερο προσθό mm -hmm. στο ΔΕΝΤΑΦ. Άλλωστε, και μόνο η, γεωγραφία πήθη, η χωροταξία πήθη, το γραφείο του ΔΕΝΤΑΦ, το κτίριο, μάλλον, το γραφείο του ΔΕΝΤΑΝΤΑΦ, είναι μία λεωφόρο κάτω από, τη, από το Λευκό οίκο στην Ουάσκτον. Ναι. Και πολλοί λένε ότι υπάρχει και από κάτω σύνδεση και όλα αυτά τα πράγματα. Πολύ πιθανό. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα α, το παιχνίδι που παίζει η Γερμανία είναι ότι α, θέλει να μετουσιώσει την Ευρωζώνη με τους όρους και τα χαρακτηριστικά που έχει η κρατική συγκρότηση του γερμανικού κράτους. Το γερμανικό κράτος είναι μία να το πούμε έτσι, χαλάρη ομοσπονδία ή συνομοσπονδία ναι. κρατηδίων, ναι. τα οποία έχουν πολλές ιδιορυθμίες στον τρόπο λειτουργία κτλ. Τέτοιο πράγμα θέλουν να μετατρέψουν ολόκληρη την Ευρωζώνη. Σε αυτό το πράγμα θέλουν. Με, με τα κέντρα, Φραγκφούρτη, Βερολίνο, Βρυξέλλε κτλ., να έχουν τον απόλυτο έλεγχο στις βασικές δημοσιονομικέ και οικονομικέ mm. διαδικασίε. Δηλαδή δεν θα είναι με προπολογισμού. Όχι, καθόλου. Θα... Πάμε αυτό που λέμε παλαιότερα σε έναν κεντρικό προπολογισμό. Ένα κεντρικό προπολογισμό που θα δοδίνει mm. το δικαίωμα στα κρατήδια, mm. ε, στα lender, τα ευρωπαϊκά lender ας πούμε, να έχουν το δικό του προπολογισμό, όπω δίνει Γερμανία, το κεντρικό κράτο Γερμανία στα lender για να έχουν το δικό του εθνικό του προπολογισμό, που όμω εντάσσεται στον ομοσπονδιακό προπολογισμό. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια σου έχει δώσει και δικαίωμα στους δυνατότερους ενώ αυτή τη ομοσπονδία, έτσι να ελέγχουν το κάθε κράτος του και μέχρι που θα αναπτυχθεί, τι, είναι, θα, τι θα παράγει, είναι, σε τι θα συμμεύει έτσι δηλαδή κατά κάποιο είναι τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι και από εκδικητική μανία mm. ε, καθότι η ναζιστική στοά που συνεχίζει να κυβερνά τη Γερμανία την οποία την προστάτευσαν και την εξέθρεψαν οι σύμμαχοι την εποχή που κατέλαβαν τη Γερμανία μπροστά στο φόβο μη και οι επιτροπές αλλά η δημοκρατία της Βαϊμάρης που ξανά είχαμε mm -hmm. το 1940-1945 πλημμύρισε η, ε, η Γερμανία μετά την κατάρρευση του ναζιστικού καθεστώτος πλημμύρισε από εργατικά συμβούλια ή συμβούλια πολιτών κτλ. που τη διοίκηση στη μόνη περιοχή που κρατήθηκαν αυτά ήταν στο ανατολικό κομμάτι μέχρι περίπου το 48 ναι. που έγινε μια πολύ περιγέρυγη και χοντρή ιστορία εκεί λοιπόν αλλά στη δική, στη δική Γερμανία συνετρίβησαν με, με τα όπλα από τους ο, Αμερικανούς και τους Βρετανούς κατά κυριό λόγο με τη Συνηγορία και των Γάλλων ε, από τότε ε, ε, πήραν την προστασία τους το παλιό στελεχικό δυναμικό του ναζιστικού κόμματο, του ναζιστικού καθεστώτου ναι. το μεταμόρφωσαν σε χριστιανοδημοκρατικό κόμμα ίδρυσαν μια ναζιστική στοά που είχε ε, τα πλοκάμια τη και στο ΣΠΔ στο ΣΠΔ το, το οποίο παράγει πολιτικούς και ηγέτες <Η> για, τη γερμανική, για τη γερμανική πολιτική από τότε από την εποχή του Άντενάουαρ μέχρι τη Μέρκελ σήμερα και περιλαμβάνονται και σοσιαλδημοκράτες πολιτικοί από αυτή τη ναζιστική στοά λοιπόν α, αυτή λοιπόν η ναζιστική στο α, εκδικ, ε, εκδικούμενη ε, την, γιατί δεν έχει αίσθηση η Γερμανική ιστορία. την κατάληξη του δευτερού παγκοσμίου πολέμου και τις μετέπειτα όχι, όχι, μόνο, όχι μόνο γιατί το γερμανι, το, γερμα, το, η γερμανική λαϊκή δημοκρατία ήταν η μόνη που κατήργησε και ολοκληρωτικά ξεθεμελίωσε τις βάσεις του ναζιστικού καθεστώτος. η προεναντρολική γερμανία Με. δηλαδή και αυτό το πράγμα το πλήρωσε με την προσάρτησή της που το έκανε πεσκέση ο Κορμπατσόφ στον Μπούς μετά τις συμφωνίες του Ρέκιαβεκ. Ναι. Λοιπόν, και έγινε πραγματική προσάρτηση και ακόμη και τώρα όποιος πάει στην Ανατολική Γερμανία υπάρχουν περιοχές που θυμίζουν τρίτο κόσμο. Κυριολικά τρίτο κόσμο. Και μάλιστα πάνω από 7 εκατομμύρια 400.000 Γερμανοί πολίτες που όμως... Ε, όταν το αυτό σε ένα Γερμανό σου λέει «Έλα μωρέ, έναν το λίγο Γερμανί είναι». Mm -hmm. ε, ζούνε με κάτω από 400, προσπαθούν να επιβιώσουν με μεροκάματο κάτω από 400 ή 300 ευρώ. Τους έχουν okay. εξοντώσει κυριολεκτικά. Είναι, ε, ε, ε, είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ορισμένοι, ορισμένοι α πούμε αντιλαμβάνονται τι μειονότητες τύπου ρόμου κτλ. Mm -hmm, mm -hmm. Έτσι. Λοιπόν στη Γερμανία αυτή είναι η λογική γι αυτό και λέ, ο οποίος λέει ότι εντάξει ρε παιδί μου τι Αθήνα, τι Βαβαρία είναι το ίδιο το αυτό τι ναι. Μόναχο και αυτό ναι, ναι, ναι. λοιπόν δεν έχει αίσθηση δεν, το τι ακριβώς συμβαίνει το τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα Ξέρετε mm. μια και την ευκαιρία που είχαμε επειδή είχαν τις επισκέψεις Νταβούτογλου Μέρκελ uh, ναι. αξίζει τον κόπο να πούμε μια σημείωση της ιστορίας δηλαδή εγώ θα ήθελα να ένα παραλληλισμό ναι. ο... σε σχετικά με το ζήτημα του δανείου το... και των το δανείων. Ναι. Ε... Το 1847 ο κύριος Πάλμεστον, ο ε... εκπός τους κυβέρνησης της ε... Βρετανός Πρωθυπουργός, έτσι... Είχε πει, το ρωτούσαν τότε στις 10 Δεκεμβρίου 1847, είχε πει στην α, Βουλή των Κοινοτήτων ότι το ρωτούσαν τι θα γίνει έχει σπράξει το δάνειο που έδωσε η βρετανική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και λέει, κοιτάξτε, είναι 190.000 λίρες χρυσές κάθε χρόνο το τοκοχρεωλήσιος αυτό το δάνειο. Αν και πιστεύουμε ότι η Ελλάδα γενικά, η ελληνική κυβέρνηση είναι σε θέση να το πληρώσει ωστόσο το θεωρούμε πάρα πολύ βαρύ αντίτιμο για την Ελλάδα ώστε να το, να έχω, να, να το απαιτήσουμε mm -hmm. πως πληρωμή η τάση της κυβέρνηση, δήλωσε είναι σε κάποιο σημείο να φτάσει σε κάποια αρρύθμιση αυτού του δανείου έτσι ώστε πολύ σύντομα αλλά και βαθμιαία να εξαλειφθεί ώστε να μην βαρύνει την ελληνική κυβέρνηση είναι. Αυτά το, 47. Ναι. το 1850 στέλνει μια μοίρα στόλου και αποκλείει τον πυρεά διότι ο Δόν Πατσίφικο, ένας Πορτογάλος λοποδίτης τοκογλήφος mm -hmm. που είχε τη βρετανική υπηκότητα, ε, ζητάει αποζημίσεις από το ελληνικό δημόσιο και τότε ο κύριος Πάρμες τον λέει, βγαίνει και δίνει τον περίφημο λόγο το Σύβικ Α, λόγο που όπως έχει μείνει γνωστή στην ιστορία που λέει ότι πας, α, πα, α, πας Βρετανός πολίτης α, χέρι της προστασίας του Βρετανικού κράτους και αποτελεί αφορμή για να στείλει στόλο κάτω να αποκλείσει τον Πειραιά ναι. και να απειλεί στην ελληνική κυβέρνηση τον αποζημιώσει και όπως και αποζημίωσε αυτόν τον Πορτογάλο Εβραίο, τον Κογλήφο ε, Τι είχε αλλάξει Λέ, <laughs> <laughs> Γιατί με το 47 αλλά ναι. μα είπε το 50 αλλά έκανε ναι. Το ότι και, και άλλα ζήτησε και αποζημίωση ιστορία και το δάνειο. Ναι. Άμεση καταβολή. Α. Άμεση καταβολή. Τι είχε αλλάξει. Είχε αλλάξει ο σχεθμό δύναμη και επιρροή στα πολιτικά πράγματα τη ε, Ελλάδα που κατά τη Βρετανική ε, ε, οπτική ενισχυόταν η θέση τη Ρωσία και τη Αυστρία στην Ελλάδα. Οπότε. Οπότε πήγε να δείξει τη δύναμή τη. Τέσσερα χρόνια αργότερα, 1854, μετά την άρνηση ελληνικού βασιλείου να συμμετάσχει στον πόλεμο του... της Κρυμαίας mm -hmm. η Βρετανία βγαίνει και λέει ζητάει άμεση καταβολή ολόκληρου του δανείου mm -hmm. για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της Ελλάδας έναντι του βρτανικούς τέματος mm -hmm. ε, Στην ομιλία μάλιστα το, 1920, το 1850 ο, ο Πάλμες τον αναφέρεται στους Ελληνές λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν ένα έθνος ληστών να απειλεί την, το συσχετισμό δύναμης όπως διαμορφώνεται στην Ευρώπη mm -hmm. και φυσικά πάλι έμπαινε θέμα αξιοπιστία. είμαστε κλέφτες λιλοποδίτες και τα άλλη πράγματα η έθνος λι, λιστόρκλο. Αφού το ξέρουν κλοποδίτων. τώρα τόσες δεκαετίες και... γιατί επιμένουν δηλαδή και θα, σου το... θα σου το εξηγήσω ότι <γιετίζεσαι> η Εκεί ήθελα να καταλήξω Λοιπόν και α... Το 1854 πάλι θέμα αξιοπιστία τη Ελλάδα γιατί, mm. γιατί αρνιέθηκε να συμμετάσχει. Τι να συμμετάσχει δηλαδή, να δώσει τον εμπορικό στόλο και τα λιμάνια της για να περνάνε οι φορτηγίδες με το στρατό, τον αγγλογαλλικό στρατό, mm. που μαζί με τους Τούρκους κάνανε τον πόλεμο της Κρυμαία. Έτσι, επειδή ο ελληνικό πληθυσμό δεν θα μπορούσε ποτέ να στραφεί ενάντια στου ομόδοξου ε, Ρώσου, ναι, εντάξει. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό πράγμα και αρνήθηκε. Λοιπόν, πάλι ζητάνε το δάνειο ναι. λοιπόν, ε, το δάνει και επειδή βεβαίω ούκαν λάβεις παρά το μη έχοντος στέλνουν στρατό και ε, ε, θέτουν υποκατοχή την Ελλάδα από το 1854 μέχρι ναι. το 1860. Κατέστρεψαν υποδομές λαιλάτησαν αποθήκε τροφίμων, ότι, όσοι είχαν αφήσει βαβαροί δηλαδή, ναι. <laughs> γιατί ήταν ακόμη βαβαροκρατία με τον όθωνα, δηλαδή. Και φυσικά, ξέσπασε και η περίφημη ε, επιδημία χολέρας, η οποία ξεκίνησε από το στρατόπεδο των πόζων αυτών, Άγγλων και Γάλλων, οι οποίοι καταστάθηκαν στον Πειραιά. Επειδή όμως οι υγειονομικές αρχές της, του ελληνικού κράτους ε, είχαν, ήταν αρκετά οργανωμένες ώστε να προλαμβάνονται τις επιδημίες, εντόπισαν γρήγορα τα κρούσματα και ζήτησαν από τους ξένους προσευχ... από τους... τον Άγγλο και τον Γάλλο προσευτεί να μείνουν οι, στρα... οι στρατιωτικές δυνάμεις στα... στο στρατόπεδο ώστε mm -hmm. να περιοριστεί η εξάπλωση της χολέρας <Και> βεβαίως η... ο Άγγλος και ο Γάλλος προσβευτής ε... α... απάντησαν τι νόημα θα έχει η κατοχή εάν ο στρατός κατοχής μένει περιορισμένος στο στρατόπεδο του και έτσι βγήκε με αποτέλεσμα να χαθούν ε, άλλοι λένε για 4 με 5 χιλιάδες, ε, νεκρούς νεκρού. Okay. Ιστορικέ πηγέ τη εποχή εκείνη, κυρίω γερμανικά έντυπα που λόγω του ότι είχαν μια απόσταση και αμερικανικά έντυπα που είχαν μια απόσταση, δεν είχαν συμφέροντά μέσα στην Ελλάδα, mm -hmm. μπορούσαν να μεταδίδουν και με μεγαλύτερη ευκολία την αλήθεια. Μιλάμε για 17 με 20 χιλιάδε νεκρού σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ένα πληθυσμό που δεν έφτανε τότε τον 1 εκατομμύριο από την επιδημία. Ε, λοιπόν, όλα αυτά φυσικά με όπλο το δάνειο γι' αυτό και έχει πολύ αξίζει τον κόπο έτσι το 1860 το 12 Ιανουαρίου στο, στο, στο προσωπικό του ημερολόγιο ναι. ο Δηληγιώργης τότε η ηγέτης της παραστατικής νεολαίας της Ελλάδας που πάλευε ενάντια στον κουφό όθωνα και η επανάσταση το 1862-1 <κοί> έλεγε το εξή τα αγαθοεργήματα των τριών δυνάμεων και των λαών των τριών δυνάμεων ε, της... Ε, το, το, το μεγάλο δυνάμει και των του κατά την επανάσταση, η ανοχή των τόσους χρόνους δια το δάνειον, η παρατήρηση ότι μόνο εν ώρα δυσμενίας μαζί μαζήτη των δάνειων, είναι την τελευταίαν τάφτην ιδέαν, αποδεικνύωσα ομιλία του Παλμερστόνος το 1847 ότι το δάνειων, μαζί δείτε, ήδη ένα και είναι προϊόν της τρεχούς Υπηρεσία. Είτε τους εξυπηρετούμε, έτσι, ναι. είτε όταν υπάρχει δισμένεια... Βλέπουμε η... πώς χρησιμοποιούν, ε, κατά περιόδους, έτσι, το δάνειο. Ε, αλλά, λέει, αλλά να αποδείξω κατά την εντιβουλή συζήτηση, πρώτον, ότι επέμβαση αυτή η επέμβαση ήταν το 1854. Mm -hmm. Η κατοχή δηλαδή. Yeah, δεν θα λείψει... Yeah. Και γενικά η όλη επέμβαση των, στα εσωτερικά των, ο, της Ελλάδας των μεγάλων δυνάμεων. Mm -hmm. Η επέμβαση αυτή δεν θα λείψει και αν ολόκληρο το δάνειο εξοφλησωμεν ο προορισμός μας, ο προορισμός μας, η σκοπή μας, η εντιανατολή θέση μα τα μας σε διαφέρουν της μεγάλε δυνάμεις. Yeah. Έχει εξηγήσει ότι ο στόχο του ήταν να, διασφυλα... να διαφυλάξουν το Οθωμανικό Βασίλειο, αλλά όταν είδαν ότι οι Ελλήνε ήταν αρκετά σκληροτράχυλοι και ότι με τον αγώνα του αλλάζουν το σχετισμό Καλά, στην βράδυ. Ανατολή, τότε του οικειοποιήθηκαν αρκεί να παίζουν το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων στην Ανατολή. Τότε πήγαν να πάρουν θέση, Είναι... ναι. ναι, αφού δεν Πρώτον, μπορούν να το αποκτήσουν. Ότι η αυτή δεν θα λείψει και αν ολόκληρο το δάνειο το... τους πληρώσουμε. Δεν πρόκειται να μα αφήσουν ισό. Ναι. Δεύτερον, ότι ποτέ δεν θα το εξοφλήσουμε. Και για το μέγεθός του, δηλαδή είναι τεράστιο δηλαδή, ναι, ναι. και διότι δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ότι το ετήσιο ποσόν θα το αφήσω σύν ανοιχτό. Δηλαδή θα το, θα το χειραγωγήσουμε με δύο τρόπο, ώστε όσο και να προσπαθούμε να το πληρώσουμε. Μια αγελάδα δηλαδή. που κάθε χρόνο, τέλειο, ότι δεν τη σκοτώνεις την αγελάδα, την κρατάς εκεί και κανονικά. Ότι ακόμη και αν η επέμβαση στον τριών δυνάμεων λείψει, Αφέκτος, θα επένδυει τέταρτη δύναμης, η Αυστρία. Αυτή <laughs> <laughs> την έχουμε <μαμένη, laughs> Ναι, ναι, παιδιά, <laughs> που να κοιτάξουμε. Και ε, μιλώντας, ας πούμε, γενικότερα για, το... για την Ευρώπη, <laughs> λέει, η Ευρώπη προς την Ελλάδα ομιάζει ως ηγονής προς το τέκνοντον, των, mm -hmm. όσοι το ρύπτουσιν εις το mm -hmm. Ήτινες, αν και επί αυτού το εγκαταλείπουν, προς δέ το ζητούν με τα καιρών τα κεφάλαια και τους τόκου. Διότι το εθε, ε, θύλασαν, επλήρωσαν του τοκετού τα έξοδα και τα παρόμοια. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το για να δούμε ότι κάποια πράγματα παραμένουν α, αναλύοντας στο χρόνο. Επιστρέφουν, κάνουν κύκλους. Υπάρχουν μια διαφορά βέβαια. Τότε mm. δεν υπήρχαν πολιτικές ηγεσίε στον ελληνικό λαό που να είναι ξεκάθαρα τοποθετημένοι απέναντι mm. απέναντι στην ανατροπή του καθεστάσου προτεκτοράτου που έχει χώρα τότε. Σήμερα υπάρχουν. Και υπάρχουν, υπάρχουν και άλλε αντίληπε. Παρά το γεγονό ότι τότε ο λαό έκανε το καθήκον του. Πάντα το έκανε το καθήκον του. Ακόμα και χωρί πολιτικέ ηγεσίε αγκεφτέ. Γι' αυτό το και τον πουλούσαν. Άλλωστε μετά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έκανε το καθήκον του. Και, δεν... και χάρη σε, αυτό το... σε αυτή την πάλη του λαού έχουμε την πρόοδο που έχουμε στο ελληνικό κράτο. Τη στρεβλή, προβληματική εξέλιξη, να πάω, ναι. Ναι. την εξέλιξη. Σήμερα yeah. βεβαίω έχει πολλωθεί η κατάσταση απέναντι σε ένα λαό ο οποίο δεν θέλει να είναι δούλο. Και ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα που έχει συνομωτήσει για να το μετατρέψει σε ραγιά. Θεσμοθετημένα ραγιά. Δεν είναι ο... ονοδότητα. Ναι, να ναι, ναι, ναι, ναι. Α, α, α, Αυτή την εποχή που διαβάζουμε, η παλαιότερα. Λοιπόν, ε, να σε ρωτήσω, έτσι, γιατί όλα, όπως είπαμε, οι κύκλους κάνουν. Εξηγήσαμε το παιχνίδι που θέλει να παίξει η Ευρώπη πριν. Αλλά, εκ των πραγμάτων, είπαμε ότι το παιχνίδι είναι ανάμεσα στις Ην τι Ευρώπη θέλουν. Πιο χαλαρή, ε, πιο χαλαρή σχέση ανάμεσα στα κράτη. Μια μορφή ένωσης τύπου να αυτά. Όπως είναι δηλαδή η Εμπορική Οικονομική Ένωση που έχουν δημιουργήσει οι ίδιες mm -hmm. στι Ηνωμένες ναι. Πολιτείες. Και με κλίδωμα νομισμάτων ε, και με το Αμερικανικό νομισμά. Θα θέλανε πάρα πολύ να, δω, να δουν να κλειδώνει η σχέση. Ε, του ευρώ με το δολάριο ναι. σε αυτό το ύψος που έχει σήμερα περίπου στο 1,23,24 ναι. ναι. λοιπόν με το 1 που είναι το δολάριο λοιπόν, uh -huh. αυτό θα θέλανε να δουν αυτό εμάς τώρα σου λέω ξέρετε τελείως υποθετικά ε, ας πούμε ότι δεν ακολουθούμε το δικό μας δρόμο mm -hmm. και εκ των πραγμάτων ή τα φέρει έτσι οι συγχετισμοί που θα υπάρξει το ένα σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή ή το δεύτερο. Δηλαδή ένα από τα δύο θα επικρατήσει. Σε ποιο από τα δύο θεωρεί ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει μια καλύτερη διαδρομή. Σε κανένα. Πίσωση? Το περίμενατε το οποίο. Σε κανένα. Είναι η, συζή... η συζήτηση, όχι μάλλον η, η διαλυκιστήδα ανάμεσα στου Βρετανού. Mm -hmm. Στου, τους Γερμανούς και, και τους Αμερικανούς, Αμερικανούς. Σχετί, όσον αφορά την Ελλάδα ναι. θυμίζει πάρα πολύ την προσπάθεια διαπραγμάτευσης για την το το Ανατολική Λεκάνη Μεσογείου που κάνανε το 30, από το 36 μέχρι το 1939 οι βρετανία με τους Ιταλούς. Η Ιταλία ήταν ένας πολύ ισχυρός παίκτης στην Ανατολική Λεκάνη, το φασιστικό κράτος Ιταλίας. Ναι. Ήταν πολύ ισχυρό παίκτη για τα ναυτικά συμφέροντα και την ευρύτερη ναυσιπλοεία στην Ανατολική Λεκάνη και με τη διάρκεια τη βάση που είχε η Βρετανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, τότε είχε μπει σε μια διαδικασία ο Τσότσιλ να τα βρει με τον Μουσολίνη. Το το σε αυτή την προσπάθεια να τα βρει, του είχε τάξει την Ελλάδα. Mm. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Οπότε εμεί είχαμε την εξή επιλογή σαν Ελλάδα. Mm -hmm. Α, στα πλαίσια των σχέσεων εξάρτηση και υποταγή που είχαμε. Πάντα μιλάμε. Ναι. Τώρα, δηλαδή. Ή να μα χαρίσει στην Ιταλία ναι. ο, ο Τσόρτσιλλ Τσόρτσιλ. ή να μα κατακτήσει η Ιταλία στρατιωτικά. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Τελικά, <laughs> ναι. Ποια ήταν η καλύτερη επιλογή. Ναι. Η επιλογή του λαού ήταν να σηκώσει το ανάστημά του και να ναι. πολεμήσει ξυπόλυτος, mm. χωρίς εφόδια, mm. χωρίς καμία πολεμική προτιμασία. Mm. Και αυτά ναι. τα παραμύθια περί πολεμικής προτιμασίας, όποιος θέλει να δει ποια ήταν πραγματική πολεμική προτιμασία, που δίθεν είχε κάνει ο Μεταξιάς, δεν έχει παρά να διαβάσει τα πονημονέματα του Παπάγου, του αρχιστρατήγου ναι. Παπάγου, να δει τι ξεφτυλι... πόσο ξεφτυλισμένα ήταν τα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, τότε ε, και ο, ο λαός αυτός έδειξε ότι «Μάγκης, εγώ θα, θα θέλω να κρατήσω την ελευθερία μου» και πολέμησε. Ακολουθώ τον δικό μου δρόμο. Ακριβώς. Και πολεμησε ακολουθω το δικο Άρα δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει... Το λέω έτσι, το καταλάβει ο κόσμο. <coughs> Δεν μα ενδιαφέρεται είτε το επικρατήσει το ένα σχέδιο είτε το άλλο. Για μα οι συνέπειε και στα δύο δεδομένα θα είναι, είναι τραγικέ. Ακριβώ. Απλά θα διαφέρει ίσως ο τρόπο που η, θα επιβληθούν η κάποια χώρα, πράγματα. Είτε το αμερικανικό σχέδιο, είτε το γερμανικό σχέδιο επικρατήσει τη διαμόρφωση Ευρωπαϊκή Ένωση, η mm. χώρα θα διαμελιστεί. Θα διαμελιστεί τι εννοεί, ενός... θα διαμελιστεί. Γεωγραφικά, οικονομικά, πολιτικά θα διαμελιστεί. Δεν είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να πάρουν και οι Γερμανοί. Κάτι mm. πρέπει να πάρουν και οι Νταβούτογλου. Ναι. Ογλού Ογλού. Ναι. Κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όλα αυτά θα γίνουν σε βάρο τη χώρα. Ναι. Πολύ δε περισσότερο με το νέο ρόλο που αρχίζει και παίρνει η Τουρκία. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η εξέλιξη. Για, για το θέμα τώρα με την Τουρκία, α... γιατί <coughs> ξέρει κάτι είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν το έχουμε πιάσει αυτέ τι μέρε καθόλου. Το ζητάμε εδώ, εδώ και οι Εγώ εδώ ε, να υπενθυμίσω απλά ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 54344 Γράφετε επαμ, κενό και το μήνυμά σας 54. Ε, σε διέκοψα, ε, επειδή είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό Νομίζω ναι, ότι να πρέπει το πάμε να το πιάσουμε, μετά... να το πάρουμε μια ανάσα και να το πάμε μετά Στην επιστροφή λοιπόν να δούμε λίγο το ρόλο της Τουρκίας και πώς έχει αναπτυχθεί Και ειδικά με το θέμα της Συρίας τώρα έτσι ναι, και όλο αυτό το Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ εδώ, ε, ευτυχώ που δεν είμαστε στον αέρα όση ώρα, έχουμε διάλειμμα γιατί λέμε διάφορα πράγματα ωραία. Λοιπόν. Mm. Αλλά ε, δεν είναι για τον αέρα, είναι για, όταν είμαστε σε παρέα, διαφυσχολιάζοντας την ε, ε, ιδιωσιογραφία και ε, όχι μόνο. Θα, δε, θα τα πούμε. Θα και, τα πούμε. Ε, Έχουμε αφήσει έτσι σε ένα καλό σημείο την εκπομπή και θα συνεχίσουμε όπως είπαμε πριν για το ρόλο της Τουρκίας και πώς έχει διαμορφωθεί όλο αυτό το διάστημα. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ε, γράφοντας ΕΠΑΜ και ενώ και το μήνυμά σας το 54344 ή στο 2109407000. Λοιπόν, Δημήτρη, Ωραία, έχουμε υπάρχει... και πολλά ερωτήματα σε ναι. αυτό το ζήτημα. Υπάρχει σχετικά με την ανάπτυξη του ρόλου της Τουρκίας απέναντι στη Συρία. Καταρχήν, ο κ. Σοδοκάν ήδη από τον Μάιο ναι. έχει δηλώσει ανοιχτά ότι θα καλέσουν τον ΝΑΤΟ σε ανοιχτή στρατιωτική επέμβαση στη Συρία με δήλωσή του ανοιχτή mm -hmm. δεύτερον η... αυτό που γίνεται στην παραμεθόριο της ε, την, ε, μάλλον την οριοθετική γραμμή της συνοριακη γραμμή Τουρκίας Συρίας αυτό που συνέβη ήταν μια μεγάλη προβοκάτσια δήλωσαν οι Τούρκοι mm -hmm. ότι βοβαρδίστηκαν Παραμεθόρια περιοχή από τον Συριακό στρατό, αυτό αποδέχτηκε ψέμα. Δύο εκδοχέ υπάρχουν. Πρώτον, ή το, ο, ο περίφημο ε, ελεύθερο στρατό του ΝΑΤΟ, ναι. που δρά, οι μισθωτοί του ΝΑΤΟ ναι. που δρούν με στη Συρία, ε, έκαναν την προβοκάρσια, uh -huh. ή απλούστατα δεν υπήρξε κανένα τέτοιο θέμα. Δεν υπήρξε καθόλου το γεγονό. Κανένα τέτοιο ε. θέμα. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικά ότι από την πρώτη στιγμή, από τον Οκτώβριο, από τις 3 Οκτωβρίου, mm -hmm. το BBC ανέφερε ότι ενώ η Τουρκία συστηματικά βομβαρδίζει την παραμεθόριο της Συρίας, mm -hmm. στο, όνομα τι, πω, στο όνομα να αποβευθούν οι στρατιωτικές ενέργειες της Συρίας, για τη Συρία, μάλλον και ειδικά με, mm -hmm. με χτυπήματα όλμων, η Συρία δεν έχει αποδειχτεί ότι έχει χτυπήσει την Τουρκία. Το ίδιο επαναλαμβάνει και στο New York Times στι 4 Οκτωβρίου που έγινε και το ναι. συγκεκριμένο επεισόδιο. Από τι επιδιώκει η Τουρκία εκεί, ο <χω> κύριο Αχμέτ Νταβούτογλου <χω> ε, στι 7 του μηνό ε, ζήτησε να δημιουργηθούν ε, ζώνε, ελεύθερε ζώνε για πρόσφυγε στη βόρεια Συρία, το οποίο θα, θα αναλάβει την στρατιωτική επιχείρηση στο ΝΑΤΟ μαζί με του Τούρκου. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, γιατί αυτόν τον τύπο τον είχαμε, τον είχαμε χθες εδώ ναι. και λες και ήτανε... δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή διάβαζα αυτό το γελίο το μειμαράκι της δηλώσει του. Καλά θα μου πεις μόνο αυτός, ο οποίος έλεγε για το καράβι στο Αιγαίο το, να συμφάρει ένα κερατάκι αυτό. Όχι να Μεϊμαράκι σήμερα... Και έγινε η, επίσημη, η, η επίσημη μετάφραση από, από μετάφραση. το Υπουργείο. Α. Λοιπόν, η επίσημη από το Υπουργείο, ο οποίος, ο απίστευτος αυτός τύπος ας πούμε, mm. έλεγε ότι είμαστε κολλητάρια στον ΝΑΤΟ ε, γιατί να με αναπτύξουμε από κοινού τον τουρισμό και τις θαλάσσιες μεταφορές στο Αιγαίο. Ο Υπουργό Άμυνα είχα συναντήσει αρκετέ φορέ τον Τούρκο Πρωθυπουργό κ. Ταγίπ Ερτογάν στα Συμβούλια Κορυφή του ΝΑΤΟ και στα διάφορα διεθνή φόρα. Κατ' επανάληψη μου είχε πει και το έχει πει και επισήμω κατά τη διάρκεια τη επίσκεψη το 2004 εδώ ότι η Ελλάδα και η Τουρκία ω μέλη του ΝΑΤΟ θα μειώσουν του εξοπλισμού, θα μπορέσουν να συνεννοηθούν σε θέματα τουριστικά γιατί είναι η τουριστική πόλη και, δύο χώρες, και οι δύο χώρε θα μπορέσουν να έχουν και ζητήσει ευρύτερα θέματα κοινού ενδιαφέροντο για την ευρύτερη περιοχή μα. Ωραία, Πάμε χώρα, για ένα είμαστε... ούζο Είμαστε μαζί Λοιπόν μια στιγμή όμως. Είμαστε μια χώρα Μια στιγμή. είμαστε απλά μαζί ναι. Λοιπόν μιλάμε σε μια, σε μια περίοδο Που την ίδια ώρα η Τουρκία κλιμακώνει mm. Τις πολεμικέ της ενέργειας Ενάντια σε ανεξάρτητο κράτος Μέλος του ΙΕ Τη Συρία mm -hmm. Χωρίς mm -hmm. κανένα πιστοποιημένο, πιστοποιημένη πρόκληση Γι' αυτό mm. αρνήθηκε το Συμβούλιο της Ασφαλε... Συμβούλιο Να πάρει θέση στο θέμα αυτό Δεύτερον, κλιμακώνει την ίδια μέρα που ήταν αυτός ο τύπος εδώ Ο Υπουργός ναι, Λοιπόν ε, η, η, η Άγκυρα έκανε ευθεία πολεμική ενέργεια Και προ τη Ρωσία και προ τη Σύρια Κατεβάζοντας το Airbus Στην Άγκυρα ναι. με, λέει, Γιατί είχε την υποψία Σήμερα τα Διεθνή Πρακτορία λένε Ότι δεν έφερε τίποτα Εκτός από τους 35 mm -hmm. του 35 επιβάτε Του συγκεκριμένου αεροσκάφου. Ε, Κλιμακώνει πάει, έτσι, πάει τυχία... για πόλεμο Και πάει για πόλεμο να. Προκειμένου προ, προ, Επειδή εντάξει Συνείδηση τουρκική ηγεσία Αυτού του τύπου Τα γήπερ το γκάν Τα βου το γλουγλουγλου γλου, γλου, mm -hmm. Είναι μάγκε Μόνο όταν έχουν τις πλάτες του το από πίσω mm -hmm. Αλλιώς είναι να. Εγώ λοιπόν... τώρα θέλω να σε ρωτήσω δηλαδή τι, τι, Πού το πάει Και με ποιον τις ευλογίες θα το κάνει στις 8, του Μάη, στις 8 του Οκτωβρίου ή έκανε σαφέστα τη δήλωση ο Γενικός Αμματέας του ΝΑΤΟ ότι σε περίπτωση που υπάρξει νέα πολεμική ενέργεια εναντίον, εναντίον της Τουρκίας ε, το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί την Τουρκία Τι που χώρο. σημαίνει ότι θα επικαλεστεί το άθρο 5 ναι. ε, του Συμφώνου και θα εμπλακεί σε πόλεμο με τη Συρία. Βεβαίω υπάρχουν σοβαρές ε, κινήσεις στρατευμάτων, στρατευμάτων στα βόρεια από τη Ρωσία Άρα ο Δούριο είπε είναι η Τουρκία για να μπει Δύριος, το λάθο στη Τουρκία. Του έχουν δώσει εντολή. Για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ήδη από τι 25 Ιουλίου mm. του 2012 ο πρόεδρο του, ε, ο αρχηγό τέλο πάντων δεν θυμάμαι αν είναι πρόεδρο ε, του Εργατικού Κόμματο Τουρκία, mm. καθιστοτικό κόμμα κατά τα άλλα, mm. κατήγγειλε τον Ταγκίπερ Ερτογκάν ότι προκειμένου να συγκαλύψει και να, προσαταλ, να προσανατολίσει από την κατάσταση τη Τουρκία η οποία είναι τρομακτική, είναι καταραίουσα κοινωνία, καταραίουσα οικονομία, έχει Αναλάβει το ρόλο του λαγού για το ΝΑΤΟ, συγκεκριμένα, mm -hmm. για να δημιουργήσει συνθήκες πολεμικής σύρραξης με άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται αυτό συμβαίνει. Δεύτερον, αυτές τις μέρες, από τις 4 Οκτωβρίου και μετά, mm -hmm. ο τουρκικός λαός έχει ξεσηκωθεί και έχει, Μιλάμε για, για τρομακτικές διαδηλώσεις. Στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και άλλο, Μιλάμε των εκατομμυρίων διαδηλώσει, δεν μιλάμε τώρα για την δεν εμείς εικόνες, γιατί δεν λέμε... βλέπουμε εμεί εικόνε. Γιατί είμαστε φίλοι. Είμαστε Βλέπουμε το Σιλεϊμάν, <σηλήμα, συσίλυν> <συσίλυν> βλέπουμε. Το Μεγαλοπρεπή. Ναι, αυτό το θυμάμαι, αλλά δεν ξέρω τα υπόλοιπα ποια είναι. Λοιπόν. Βλέπουμε τα τουρκικά Σύρια. Αλλά μία εικόνα στι ειδήσει δεν ξέρω, έχουν δείξει από αυτέ τι πόλει. Όχι, όχι. Γιατί εγώ δεν έχω δικά μου. Έγινε μάλιστα πριν δύο μέρε. Πριν δύο μέρε έγινε μια εικονα στι ειδησει δεν ξερω εχουν δειξει απο αυτε τι πολει γιατι εγω δεν διαδήλωση στην η οποία είχε κατακλήσει όλο το πέραν. Ναι, ε, ο στόχο ήταν να, να ανέβει η διαδήλωση Ήταν στην πλατεία Ομονίας Όπως πάντα συμβαίνει ναι. Στην Κωνσταντινούπολη μεγάλε διαδηλώση εκεί πέρα Και είχαν κατακλείσει όλη τη το πέρα. Οι διαδηλώτες μιλάνε πάνω από 1,5 εκατομμύριο διαδηλωτές Η αστυνομή τουρκή αστυνομία μιλάει για 100.000 ναι, εντάξει, ξέρουμε τώρα. Η αστυνομία. Ναι. Ε, <μμμμ>. <000 στην> <σφέρω> ναι, <σφέρω> <σφέρω> α, για 100.000 έχουμε ήδη τι δικέ μα διαδηλώσει. Πάνε 500.000 στην αριστερά. Θέλω να πω, εντάξει. Πάντω, τα διεθνεί δημοσιογραφικά πρακτορία που αναμετάδοσαν. Όπω και από το ίντερνετ, που αναμετάδοσαν τη διαδήλωση, ή μάλλον οι κόρε τη διαδήλωση, ήταν εντυπωσιακή διαδήλωση. Λοιπόν, το κεντρικό σύνθημα των διαδηλώσεων είναι ο πόλεμο αυτό δεν είναι δικό μα πόλεμο. Είναι λοιπόν αντιπολεμικέ διαδηλώσει που γίνονται στην Τουρκία. Λοιπόν. Και αυτό το πράγμα μάλλον θα κλιμακωθεί. Μήπως να ξυπνήσουμε και εμείς εδώ. Πέρα από αυτό το yeah, θα ξυπνήσουμε. Yeah, yeah. Με ποιο δικαίωμα yeah. ελληνική κυβέρνηση και ελληνικό πολιτικό σύστημα έδωσαν εύσημα στον εκπρόσωπο ενός καθεστώτος που οδηγεί την περιοχή σε πόλεμο. Εγώ ξεχνάω το ότι μας έχουν 3.500 νησιά yeah. σε γκρίζα ζώνη. Yeah. Ξεχνάω αυτό το γελίο τύπο ο οποίο κάνει δήλωση σε σε δημοσιογράφους, με τη, κατά την επίσκεψη του εδώ, mm -hmm. που λέει ότι το Καστελόριζο ανήκει στη Μεσόγειο, κατά το γνωστό η θάλασσα ανήκει στα ψάρια. Mm -hmm. Λοιπόν, το ερώτημα, με ποιο δικαίωμα πιανού τα συμφέροντα εκπροσωπεί ο κύριος Αμαράς ο Μεϊμαράκης, ο οποίος μάλιστα είναι και δοτός, γιατί αποφάσισε μόνος του ότι δεν μπορεί να απασχολήσει το όνομά του ε, η υπόθεση των δέκαδες εκατομμυρίων, που εμπλέκεται. Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αυτό, αυτό κράτο είναι, ε, δεν είναι ε, θέμα. Ε, ε, αυτός εδώ, εδώ τα έχει μαζέψει και αυτό που τα έβγαλε. Λοιπόν, οπότε... και γιατί δεν έγινε τεράστιο θέμα. Γιατί δεν υπήρξε μια δήλωση ότι εμεί δεν θα εμπλακούμε. Ότι δεν θα δοθούν υποστήριξη σε κανένα είδου πολεμική ενέργεια ενάντια στη Συρία. Γιατί. Γιατί για ποιο νομίζω ότι θα... εγώ, μισό λεπτό τώρα, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Γιατί κάποιο μπορεί να σκέφτεται με μοιάζει εμένα αν η Τουρκία θα κάνει πόλεμο με τη Συρία. Υπάρχουν κάποιοι θέματα σκέφονται. Πρέπει να αντιληφθούμε είναι... τι σημαίνει το φυτή που θα μάθει. Κατα... Η φωτιά είναι όχι στα μπαζιά και μα ήδη. Ναι, δηλαδή τι, τι... τι... να καταλάβουμε που εμπλεκόμαστε εμεί και τι συνέπειε λοιπόν. θα είναι για μα. Ωραία. Πρώτον. Με συχωρίσει <laughs> θέλω να... για να καταλάβει ο κόσμο, γιατί και τότε με τη Γιουγκοσλαβία και τα Βαλάνια λέγαν κάποιοι, τι είδαμε τι συνέπειε. Στη συνέχεια με τη διάλυση τη Ιουγκοσλαβία, τη διάλυση των Βαλκανίων. Και τώρα με τη διάλυση της Ελλάδα. Πάμε τώρα λοιπόν να με δούμε. Τη διάλυση εδώ τη Ελλάδα. Γιατί αυτό Μεράβο, που τι σημαίνει τι αυτό. Στην Ελλάδα ε, είναι το mm. ίδιο πράγμα που συνέβη στη Ιουγκοσλαβία με μια mm. διαφορά. Επειδή εκεί πέρα φοβόντουσαν πάρα πολύ τι αντιδράσει του λαού, εντάξει το κάναμε πολεμικά μέσα. Εξαγοράζοντα τι πολιτικέ ηγεσίε και τι ολιγαρχίε, να το πούμε, τι συμμορίε που ανέλαβαν mm. τα κρατήδια το δια, μετά το διαμελισμό, το πιάσαν και στον ύπνο τον Ιουγκοσλαβικό λαό. Εντάξει. Λοιπόν, και το κάνανε το, αυτό το πράγμα. Το τιμωρήσανε κιόλα για το ρόλο που έπαιζε ανέκαθαν ω ηγέτη του κοινού αδερφού. Ναι. Λοιπόν, στην Ελλάδα γίνεται με οικονομικού όρου, γιατί επί, λόγω τη διεθνού αστάθεια δεν ρισκάρουν πολεμικέ επιχειρήσει ευρύτερε εδώ με άμεση εμπλοκή. Αλλά αν εμπλακεί το ΝΑΤΟ, το καταλαβαίνουμε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Συρία είναι μέσα στη, στο δραστικό του βεληνικέ των όπλων του όλε οι βάσει του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Το, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ξαναπες το, γιατί είναι τεράστιο. Εγώ δεν ότι το, το έχουν αντιληφθεί ο κόσμος. Λοιπόν, στι, στο δραστικό Βιλινικές, τόσο των Ρώσων όσο και των Σύριων είναι, είναι οι στρατιωτικέ βάσεις στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί ή που θα χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ. Οπότε παιδιά θα αντιπληρώσει πάντως όχι Ξέρω ο Ρώσος. Ξέρω Ούτε η Νέα Υόρκη, ούτε το Άτζελες, ούτε η Καλιφόρνια. Λοιπόν, Συν το ότι χάνουμε παραδοσιακέ φιλίε, στηρίγματα, συμμαχίε, στο ρίσκα. Ε, δεν τρέχει σε... τίποτα. Εντάξει, δεν τίποτα, καθότι έχουμε τον Εμμύρι από το Κακομύρι, Να. από το Κουβέιτ, που μα ξεπλένει ναι, ναι. το μαύρο ναι. πολιτικό χρήμα. Έτσι και τον λαχταράει ο κ. Τζα... Χατζηδάκη, όπου τον, τον βλέπει α πούμε, του πέφτουν και τα υπόλοιπα με μαλλιά από ό,τι έχει. Ενώ άμα ακούσει τσάβες, του σηκώνει το, το τρέχα κάγκελο. Καταρχήν θα συρθούμε σε ένα πόλεμο από τον οποίο. Πάω εγώ λέω, παιδί μου, ότι ε, ε, ε, η Τουρκία. Έχει συμφωνήσει Εγώ κάτι λέω, να πάρει, να κάτι το να, πούμε, να κερδίσει. Μισό λεπτό. Να το πούμε και διαφορετικά. Καταρχήν αυτό το πράγμα το κάνουν οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ γιατί του βγήκε ξινό ξινή η υπόθεση τη δράση των μισθοφόρων στο, στη Συρία. Ναι. Πώ τους βγήκε ξινή. Mm -hmm. Να το θυμίσουμε λιγάκι το σενάριο. Επιχειρούν άμεση στρατιωτική εμπλοκή της Πώς τη Συρία. Πώ το κάνουν. Κλασική συνταγή Λιβύη. Στέλνουν μισθοφόρου mm -hmm. εκεί, τζιχαντιστέ. Δηλαδή. Από αυτού που στρατολογεί η Αλκάιδα. καιντα τυχαία η Αλκάιδα κάνει συστηματικές βομβιστικές ενέργειες σε όλα τα βασικού στόχου του Συριακού καθεστώτος Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι ο Συριακό καθεστώς είναι. ένα δημοκρατικό Δημοκρατικό, δημοκρατικό φιλολαϊκό oh. καθεστώ, όχι. Αλλά απέναντι στους Αμερικανού η στάση είναι πάντα ενάντια στον ενάντια στον επικρατισμό, ενάντια στη μεγάλη δύναμη. Ποτέ. Δεν, δεν, δεν κάνει ίσα βάρκα σαν νερά no. όταν ο εμπειριαλισμό βρίσκεται σε κίνηση, όταν ο πόλεμο από τι ισχυρέ δυνάμει μπαίνει μπροστά, η πολεμική μηχανή. Λοιπόν, κάνουν αυτή την ιστορία με τζιχαδιστέ. Mm -hmm. Το χτύπημα τη Συρία έχει πολλά πολλαπλά πολλα μέτωπα και προ τη Μέση Ανατολή βεβαίω και το άνοιγμα του δρόμου προ το Ιράν εντάξει? και την ε, ε, ισχυροποίηση των θέσεων στον αραβικό κόσμο των Αμερικανών, yeah. όπω επίση και το χτύπημα τη συμμαχία που έχει ε, η Συρία με τη Ρωσία. Μάλιστα. Ωραία. Άλλωστε είναι η τελευταία βάση, στρατιωτική βάση που έχει η Ρωσία που τη έχει απομείνει η Ρωσία στην Ανατολική Λεκάνη mm -hmm. στη Μεσόγειο. Mm -hmm. Στη Μεσόγειο συνολικά δε mm -hmm. δε mm -hmm. δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει <στονάλι> κατανάλωση. Λοιπόν, λοιπόν, με αυτό το δεδομένο το στυπάνε. Πότε το στυπάνε με, με, με μισθο, μισθοφόρου τζιχαδιστέ. Mm -hmm. Με την Αλκάιδα του στυπάνε. Για να το καταλάβουμε δηλαδή. Εντάξει. Γι' αυτό ο Πούτιν φώναζε, κατέβηκε για τον Σαντανιάχου και του λέγει τον φρόντισε ε. σαν Ισραήλ να μην πέσει ο Άσαντ γιατί έτσι και πέσει ο Άσαντ θα σε έχουν κυκλώσει θα σε έχει κυκλώσει η εντάξει <στονίκοντα> τα συμφέροντά τους κοιτάνε όλοι <στονίκοντα> Λε, καλά, Δεν ναι καλά ναι εντάξει εννοείται λοιπόν όταν ο, η, η, ο Νετανιάχου για, το δικό, για τους δικούς τους στρατηγικούς σχεδιασμούς <στονίκοντα> τεινάζει στον αέρα την επιχείρηση αυτή των Αμερικανών βγάζοντας στον αέρα αυτή την, υπο, την υπόθεση του το, το, το, το, το βρυσίματος του το, το Μωάμεθ και ξαφνικά ναι. οι μισθοφόροι τζιχαδιστές κάνουν πίσω mm. κάνουν πίσω γιατί ακριβώς κυριάρχησε περισσότερο το θρησκευτικό τους μένος παρά οποιαδήποτε okay, άλλη μισθο... μισθοδοτική συγκαίνεια με τον Άτο ναι. και... και κόμπλαρε το ναι. σύστημα ναι. Α... αυτόματα οι δυνάμει του Άσαντ συνεπικουρώμενε από μία μεραρχία ειδικών δυνάμεων από του Ρώσου που δρά στο έδαφο και τον να ανοιχτά τα ρώσικα μέσα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι κρυφό. Ναι, Εδώ ναι. είναι κρυφό. Το κρατάνε κρυφό. Λοιπόν, τσακίσανε τι δυνάμει αυτέ και του αναγκάσαν σε υποχώρηση. Βεβαίω έρχονται από την Ιορδανία, από αλλού κτλ. Mm. Λοιπόν, του αναγκάσανε σε υποχώρηση. Ανακτήσανε ε, αστικά κέντρα και γενικά ε, υπήρξε μια πολύ μεγάλη ύφεση επιδρομών το, το αστείο για να κρατήσουν αυτή την ιστορία έρχεται αυτός ο Μπακιμούν αυτός ο Μαϊμούς yeah. αυτός που είναι yeah. ο mm. γενικός γραμματέας oh, yeah. και yeah. τι λέει yeah. στο, στον Άσαντ για τη yeah. χώρα του yeah. να κάνουμε πάυση πυρών και να φτιάξουμε λέει μια κίτρινη γραμμή και να χωρίσουμε yeah. τη Συρία ανάμεσα σε εκείνους που υποχωρούν mm. και διαλύονται mm. και στις επίσημες κρατικές δυνάμεις της Συρίας yeah. Προφανώ. Ε, καλά, φανός, ε, δηλαδή σε ποιο θα το έλεγες και θα το έλεγε ε, Βεβαίως θα το κάνουμε αυτό Για να αρνηθεί το είπε το ήξερε και ο ίδιος Όχι ο... Ο ο ο... νομίζω είπε. ότι ήταν ο, ο Μπάκι Μούν Περισσότερο ήταν μια αποστολή Απελπισίας των Αμερικανών Για να συντηρήσουν τις θέσεις τους mm. ή... Γιατί με μια πάυση πυρός Και με ζώνη α... ε... Η ζώνη πάυση πυρός Θα διατηρούσε τις δυνάμεις Τις θέσεις τους οι αντάπτες τη μια στιγμή που ο λεγόμενο μισθοφορικό, όχι λεγόμενο, ο μισθοφορικό αντάπτυκο uh -huh. στρατό του uh -huh. ε, αποδυναμωνόταν. Γιατί έφευγαν οι δυνάμει εκείνε, uh -huh. οι τζιχαριστέ εκείνες, εκείνοι που λέγανε, εγώ θα παλέψω για το ΝΑΤΟ, yeah. μου βρίζουν το Μωάμε και θα παλέψω για το ΝΑΤΟ, να πάνε να πνιγούν. Και αποστρατεύονταν. Yeah. Και οπότε είχαν μείνει μόνο κάτι οι μισθοφόροι της ΣΑΣ, των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών, του ΝΑΤΟ και διάφορων τέτοιων ιστορίε, και κάτι οι τύποι που του uh -huh. επίθεση. Προς τον, προς τον Σε μια τέτοια ανοιχτή σύγκρουση ενδεχόμενη, που μάλλον οδηγούμαστε προς τα εκεί, ε, η Συρία θα έχει αντιμετωπίσει τις χώρες του ΝΑΤΟ. Βεβαίω, το θέμα είναι όμως, να όμως ναι. τώρα που πάμε να μπλέξουμε, ναι. και βάζουν οι Αμερικανοί την Τουρκία να σηκώσει τη στρατιωτική εκεί, ιστορία στην, uh, και ταυτόχρονα στέλνουν μια μεραρχία ειδικών δυνάμεων στην Ιορδανία, η οποία αναπτύσσεται κατά μήκο του συνόρου προ τη Συρία. Τρίτο, την ίδια ώρα βάζουν του δικού του να χτυπήσουν την Τουρκία ε, ώστε να δημιουργήσουν το, την αφορμή. Κλασική ναι. ναζιστική τακτική. Ναι. Όπω ακριβώ ξεκίνησε ο δεύτερο βαβλισμό πολέμου, έτσι ξεκίνησε. Πώ επιτέθηκαν στην Πολωνία οι ναζί. Ε, τα μαθαίνουν στι στρατιωτικές σχολέ αυτά. Λοιπόν, Πώ ναι. τα μαθαίνουν. Βάλανε ένα δίθεν τμήμα πολωνικού πεζικού ναι. που έκανε επίθεση, λέει, σε γερμανικό φυλάκιο. Λοιπόν, και η Γερμανία αυτή να κάνει. έχουμε α, πρόκληση. Α, α, α, ναι, ναι, Τώρα, αν είχαν συγκεντρώσει, ας πούμε, ε, πέντε τεθρακισμένε yeah. μεραχέ και καμία κοσαριά πεζικού, α πούμε, να είναι πρόχειρε δεν τέλειωσε, α πούμε. Τάξη, λοιπόν, έτυχε. Ε, το ίδιο πράγμα γίνεται και τώρα. Το ίδιο πράγμα κάνανε και στα ψήπεδα του κολάν. Πρόσεξα να λε τώρα. Αυτέ τι μέρε γίνεται συστηματικό βομβαρδισμό. Ο βομβαρδισμό πέφτουν πυρά όλμων και ρουκετών mm. στον Γκολάν από το Συριακό έδαφο. Κολάν ελέγχεται από το Ισραήλ. Το πέρα, Γιατί, ναι. για να εμπλέξουν το Ισραήλ να, σε σύγκρουση με τη Συρία. Α... Τι είπε ο στρατό του Ισραήλ τώρα, ναι, ναι. Τι ανακοίνωσε. Ναι. Πρόκειται, πρόκειται για προβοκάτσια που προέρχεται από τη Χαμάς. Ακού ah, πώ το ξεφεύγει τώρα τώρα. Πρόσεξε, το για να μην πει ότι πρόκειται ah, προέχοντας ah, προέχοντας ah, τους eh, να προέρχεται από του Αμερικανού και του πράκτορε ah, του, ναι. λένε ότι η Χαμά μα την κάνει. Ναι, αλλά η Χαμά είναι στη Γάζα. Αν δει κανεί τη γεωγραφία. <laughs> πώς θα, πώς θα είναι, <laughs> είναι ah, παράλογο. Άρα ah, ah, το Ισραήλ right σε αυτή mm. τη σύραξη θέλει mm. να μείνει αμέτωχο. Αυτό δεν να σου πω, θέλει να μείνει ουδέτερο. Yeah, για τα δικά του συμφέροντα. Ναι, βέβαια, τα δικά δεν μιλάμε γιατί έχει και τώρα έχει το εξή παλούκιο τον Εντογκάν. Ναι. έχει κινήσει στρατιωτική διαδικασία ναι. που του υποσχέθηκαν οι Αμερικανοί την πλήρη υποστήριξη του ΝΑΤΟ φυσικά. και φυσικά την εμπλοκή του Ισραήλ μαζί με ό,τι η Σάρα και η Δημάρα για mm. το να σε ένα απάντημα υπάρχει στη Μέση Ανατολή και πρόσεξε να δεις, το Ισραήλ δηλώνει εγώ δεν μπλέκω σε αυτήν την ιστορία γιατί είναι ο Χαμάς, ναι, ε, ο ναι. χαμάς είναι δεν θέλει να μπλέξει γίνεται λοιπόν. κατανοητό λοιπόν η Τουρκία, σύμφωνα με ένα άφρο μάλιστα που δημοσιεύτηκαν μόλι χθε από, από το National Interest, που είναι ένα ακροσυντηρητικό, ναι, συντηρητικό περιοδικό, mm -hmm. και είναι η φωνή του Πεταγγώνου και μάλιστα των το γερακιών του Πεταγώνου, λέει δεν είναι σε θέση η Τουρκία να αντέξει στρατιωτική πίεση με τη, με τη Συρία, στρατιωτική εμπλοκή, οπότε πρέπει να εμπλακούν άμεσα αμερικανικέ δυνάμει. Ναι. Αμερικανικέ δυνάμει να εμπλακούν δεν υπάρχει περίπτωση, διότι αν εμπλακεί το ΝΑΤΟ, η Ρωσία θα χτυπήσει. Εδώ τώρα λοιπόν ερχόμαστε. Έτσι. Θα πειρακτωθεί όλη η περιοχή. Και εδώ δεν μιλάμε για πλάκα. Όχι. Okay. Έτσι. Οπότε. Τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα. Mm -hmm. Πρώτον να θέσει το ζήτημα στον Ταβούτογλου ανοιχτά δημόσια. Όχι στα ζητημέρια. Δεν θα περιμένεις κανένας είδους στήριξη ή υποστήριξη από μας mm -hmm. Βγάλτε τα πέρα από σα, Κόψτε το λαιμό σα, Εμείς είμαστε ενάντια. Mm -hmm. Και μάλιστα έπρεπε να, βγάλουν, να κάνουν ανακοινώσει φιλελληνικού τύπου. Mm. Εμεί έχουμε παραδοσιακέ σχέσει με τον αραβικό κόσμο, ναι, με τη Συρία ναι, ναι, ναι. κτλ. Ωραία. Έτσι δεν το κάνανε αυτό, mm -hmm. αυτό το πράγμα. Δεύτερον, αυτό που του ενδιαφέρει, επειδή το έχουμε ξαναπεί 40.000 φορέ, η πολιτική και η οικονομική ελίτ, η άρουσα τάξη τη Ελλάδα τα έχει βρει με του Τούρκου. Έχουν ενωποιηθεί. Mm -hmm. Είναι ένα είδο Σουλεϊμάν ο, μεγαλοπρεπής mm -hmm. με πάργαλη. Ναι. Αν ποιο έχει παρακολουθήσει θα το έχω καταλάβει. Τι ήταν ο Πάργαλη. Δεν υπήρχε τέτοιο πρόσωπο. Ήταν ένα γενίτσαρο τον οποίο τον είχαν πάρει από, ελληνικο... από ελληνική καταγωγή. Ναι. Και τώρα σου λέει να. Ο Σουλεϊμάν λέει μαν και, το, ναι. και τον γιουσουφάκι του. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι ακριβώ οι σχέσεις Έχουν ομογενοποιηθεί. Και τι λένε τώρα. Την, να μετατρέψουμε τη θάλασσα του Αιγαίου σε θάλασσα Ειρήνης Όπα παιδιά. Mm, πολύ ωραίο, ε σε θάλασσα ειρήνης όπα παιδιά, τι σημαίνει αυτό να ψαρεύουμε και οι δύο εξίσου ναι. χάνος mm. ναι. λοιπόν ε, υπάρχουν τα χοντρά πολλά, πολύ μεγάλα ζητήματα από τα οποία δεν πάρετε από τίποτα ε, αλλά ταυτόχρονα η, αυτή είναι μια έμειωση δήλωση ότι αν κατέβει ας πούμε το τουρκικό ναυτικό mm -hmm. για να χτυπήσει ή να μπορέσει να πλευροκοπήσει τη Συρία εμεί θα το επιτρέψουμε να έχει πρόσβαση θα το, το επιτρέψουμε, τι θα κάνουμε εμείς ή θα του δώσουμε και τι σταδρικέ βάσει του ΝΑΤΟ που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτήν την ιστορία. Το γέλιο τη Αρκούδα είναι ότι μα βάζουν στο, στο, στο στόχαστρο ναι. ενό πολέμου που κινεί για τα δικά τη συμφέροντα η Τουρκία κατ' εντολή των Αμερικανών και από πίσω το έχουμε εμεί μπά και λάβουμε τίποτα από τα λάφυρα. Πάμε ολοταχώς σε μια νέα καταστροφή μικρασιατικού, μικρασιατικού τύπου 1922 ναι. γιατί θα διφάει τη σφαλιάρα τη η Τουρκία αγότρα. Εντάξει, έγινε αλλαγή πολιτική ηγεσία η, η, η Τουρκία βασίζεται στο γεγονό ότι ανάμεσα στη Ρωσία και σε αυτήν υπάρχει μια buffer zone, δηλαδή μια νεκρή ζώνη ναι. που είναι η Γεωργία. Ναι. Αλλά είχαμε πολιτική αλλαγή πρόσφατα στην Γεωργία. Λοιπόν, και πάει υπόψη ότι η, ο, ο Ρώσικος στόλο, ειδικά τη Μαύρη Θάλασσα, είναι εξαιρετικά ικανός και είναι ο πιο ισχυρό κομμάτι του, ίσιο, του Ρώσικου στόλου. Mm -hmm. Τι θε, τώρα, ποιο είναι το ζήτημα που, που κρύβεται από πίσω. Στην Τουρκία. Mm -hmm. Έχει αναπτυχθεί ένα πολύ ισχυρό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα Δηλαδή η Τουρκία έχει γίνει ένα χαμπ, ένα ένας, ένας, ένας πόλος Ανάπτυξης στρατιωτικών εξοπλισμών ή αγοράς στρατιωτικών εξοπλισμών Που δεν αφορούν μόνο την Τουρκία αλλά την γύρω περιοχή Πουλάει από την Απχαζία μέχρι όπου θέλεις mm -hmm. Πουλάνε όπλα και ταυτόχρονα κατασκευάζουν όπλα Και, και γερμανικές βιομηχανίες και αμερικανικές Άρα λοιπόν ένας από βασικούς λόγους και το αναφέρει και το άθρο του Αμερικανικού Περιοδικού τη, το να δοκιμάσουμε τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας έναντι της Συρίας yeah. είναι να, δι, να βρουν και διέξοδο οι τρομακτικοί εξοπλισμοί που έχει κάνει επιταγή ταγή yeah. των ΚΑΝ η Τουρκία Α, να δούμε όλο αυτό το σύστημα λοιπόν που έχει Πώς, να λειτουργεί. Δούμε πώς, λειτουργεί. πώς λειτουργεί Κάνουμε μια δοκιμή Και έχουμε τώρα το Τούρκικο λαό να τα παίρνει χοντρά στο κρανίο ναι, έτσι, λογικό είναι ναι. γιατί θα, πάρουν, θα πάρουν το, το, το, το να το σφάξουν πούμε. λοιπόν αυτός ο τύπος που βλέπει να καταραίει ολόκληρο το σύστημα πολιτικής ηγεσία του είναι έτοιμος να τα δώσει όλα για όλα. Mm -hmm. Και τώρα το ερώτημα είναι, τι μας συμφέρει εμάς. Mm -hmm. Όχι τι συμφέρει του κυβερνώντες. το κυβερνώνε που λιμένα το Μάρια mm -hmm. έτσι αλλιώς Αυτά, δεν ναι. τους πούνε Έχουν αποδείξει. Το ξέρω. μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μοιραστούν mm -hmm. τη Λία του Αιγαίου. Αυτό συζητάγαμε τώρα να τον κάνουν. Πώς θα μοιραστούμε τη Λία του Αιγαίου. Mm -hmm. Τι μα συμφέρει εμάς. Mm -hmm. Να ετηθεί το ΝΑΤΟ και η Τουρκία. Πάση θυσία. Και ο μόνος τρόπος για να αιτηθεί, τουλάχιστον να συμβάλλουμε εμείς, είναι να επιλέξουμε να πούμε ανοιχτά ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή και οποιαδήποτε εμπλοκή γίνει ούτε από τα διεθνικεύτατα θα επιτρέψουμε. Να ξεκαπαρίσουμε λοιπόν τη θέση μας ότι εμείς δεν πρέπει γιατί να, είναι παρα... Παρα... Διευνόση, να παράξουμε διευκόλυντα. Διευκόλυντα. την οποιαδήποτε διευκόλυνση. Όχι μόνο, ναι. αλλά θα δημιουργήσουμε και, και, και, και α... σοβαρά προβλήματα ναι. σε στόλους και τα λοιπά που θα πάνε να χτυπήσουν προς τα εκεί. Γιατί, γιατί είναι παραβίες δι έτσι, είναι στοιχειώδες. Δεν θα μας εμπλέξουν μας σε ένα πόλεμο, το οποίο δεν ξέρουμε τι προεκτάσεις μπορεί να έχει. Εννοείται, ναι. Το Εντάξει, είναι... για να δηλαδή καταλάβουμε μια... το που μας πάνε. Ναι. Και καπάκι σε όλα αυτά, mm -hmm. τι έχουμε. Πρέπει για να γίνει συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Αυτό που λέγανε παραδοσιακά. Δηλαδή, για να την κάνουν όπου θα πλατσορίζουν τα ποδαράκια και των δικών μας τα ολιγαρχών και των, των τουρκων ολιγαρχών υπό τις μεγάλες mm. ε, φτερούγες γερμαν, του γερμανικού ετού ή του αμερικανικού ετού ανάλογα με το πώς έχουν γυρίσει να ξαναγίνει μια αυτοκρατορία εδώ με... στην περιοχή να τελειώνουμε όχι μόνο αυτό, για να γίνει αυτό πρέπει mm. να λήξει το θέμα τη ΑΟΣ mm. τώρα υποκαθεστώς, και, ε, υπο, υποκαθεστώς Τέλεια παράδοσης εθνικής κυριαρχίας της χώρας, ναι. της Ελλάδας δηλαδή ναι. και υποκαθεστώς πολεμικής ετοιμότητας Τουρκία και πολεμικής εμπλοκής Ναι ε, Επειδή είναι πολύ μεγάλο το θέμα και θα κάνουμε ένα διάλειμμα και για το δηλειό ειδήσεων να το κρατήσουμε, δεν θέλω να σε διακόψω Όχι, ενώ θα εντάξει. το ξεκινήσουμε Έτσι θα είναι άσχημο Λοιπόν, να επιστρέψουμε με αυτό το θέμα με την ΑΟΣ, έτσι ε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον ε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εσείς συνεχίζετε και επικοινωνείτε μαζί μας στο 54344. γράφοντας επαμ και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54344. Ε, σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας θα, κάνουμε, θα πάρουμε μια μουσική σα. θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και εκπομπή ΑΕ επιστρέφει Λοιπόν, πέντε λεπτά μετά τι δύο, στι δύο και μισή θα συνεχίσουμε μαζί. Εκπομπή ΑΕ, Δημήτρη Καζάκης, Γεωργία Μπάστα και όλοι εσεί βέβαια που συνεχίσετε και στέλνετε τα μηνύματά σα και τι απορίε σα στο 54-344 γράφοντα ΕΠΑΜ και και το μήνυμά σα. Αποστολή βέβαια στο 54-344. Ε, έχουμε πιάσει αυτό το μεγάλο θέμα και νομίζω ότι ικανοποιούμε και τι απορίε πολλών ακροατών μα. Ε, για την... Θα το συνεχίσουμε και ναι. θα το παρακολουθήσουν και συνεξιμορχία. Φυσικά του. και είναι και πολύ σημαντικό δημοκρατικό, γιατί όπω λέγαμε και στο διάλειμμα δεν παρακολουθείται από τα περισσότερα μέσα, τα ελληνικά μέσα ενημέρωση, ε, παρά μόνο από κομμένα έτσι. Δηλαδή ανήκει την τηλεόραση και βλέπει ότι κάτι που πάλι στη Συρία ναι. κάτι είπε πάλι ορτογάν. Θα πρέπει να προσέξουμε ότι οι αναφορέ που γίνονται στι δηλώσει ανάμεσα τα Βούταγλού και γλουγλού των δικών μα, ναι. δεν αναφέρουν το διεθνέ δίκαιο. Ναι. Αναφέρουν μόνο διεθνεί οργανισμούς ΝΑΤΟ και διμερείς σχέσεις. Αυτό ε, νομίζω ότι βολεύει περισσότερο σε αυτό Φεσίως. που θέλουμε να κάνουμε. Έτσι. <κυρίζει> και μάλιστα, αυτός ο, ο, ο εσχρότερος των εσχροτέρων ως εκπρόσωπος του πολιτικού συστήματος, ο, <κυρίζει> ο κ. Μαϊμαράκης, πρόσεξε να δείτε τι κάνει στη δήλωσή του. Νομίζω ότι η περίοδος που διανύουμε με τα μεγάλα προβλήματα στην ευρύτερη γειτονιά μας μας υποχρεώνει να σκεφτούμε πιο όριμα, είναι συνετά και πώς πράγματι μπορούμε να συμβάλλουμε και οι δύο χώρες στην, ε, στην ειρήνη, στην ευρύτερη περιοχή μας. Δηλαδή τρία πουλάκια κάθονται. Πέρα από το γεγονός ότι κρεμούν κάζους μπέλη εναντίον μας mm -hmm. από την ε, Τουρκία, εναντίον της Ελλάδας, εάν, εάν, εάν ε, α, ασκήσει τα δικαιώματά της με βάση το διεθνέ δίκαιο, για στοιχειώδη δηλαδή πράγματα που αφορούν κυρίως τα κυριακά της δικαιώματα στη θάλασσα αλλά και στον αέρα, mm -hmm. ταυτόχρονα <coughs> η Τουρκία είναι επιτιθέμενη στη Συρία αυτή τη στιγμή αλλά με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλουμε στην ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή μας και μετά λέει αυτό το, ο, ο, αυτό το πράγμα που λέγεται με Μαράκης στιγμπλής. Με αυτές τις σκέψεις σας Σας καλωσορίζω Και πάλι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο Και σας προσφέρω ένα διαμνητικό δώρο Που απεικονίζει ένα καράβι που μπορεί να κινείται Με ελευθερία στο Αιγαίο μας Ελληνικό αυτό το καράβι μπορεί να κινείται με τουρκικό Ή αυτό το καράβι τι καρά, τι? Δεν είχε σημαία πάνω. Με <coughs> ελευθερία στο Αιγαίο μας Στο Αιγαίο μας Στο Αιγαίο μας ναι στο αιγαίο μας. Α, Λοιπόν μάλιστα. Και απαντάει ο Όταφουα ο... Ο σας ευχαριστώ για το δώρο σας που έχει συμβολικό νόημα. Εμείς πάντοτε επιθυμούμε το Αιγαίο ως μια θάλασσα ειρήνης και φιλίας να είναι ενοιχτό σε κάθε είδους συνεργασία. Συγγνώμη παιδιά, με συγχωρείτε. Το Αιγαίο δεν είναι κοινή θάλασσα. Ε, Διέπεται από κυριαρχικά δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή εμεί ήδη αφισβητούμε το κυριαστό στο Αιγαίο. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Αυτό έγινε Α, μπράβο. σε αυτή τη Τι συνάντηση. Ελεύθερο, δεν είναι δικό μα, δεν είναι, δεν είναι ελεύθερο. Θα πάμε να το απελευθερώσουμε. Φερώ να πω δηλαδή α. ότι αυτό συζητάμε ακριβώ με την Τουρκία. <laughs> <laughs> ναι. Και τι σημαίνει α πούμε ελευθερία στο Αιγαίο, δηλαδή τώρα δεν είναι ελεύθερα τα καράβια να είναι αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα που λέει, να πικονιά που κινείται με ελευθερία στο Αιγαίο, λοιπόν, να, τι ακριβώ αυτό. Το βρήκα. Η Τουρκία μα δίνει ε, ελεύθερο πρόγραμμα, αυτέ όλε τι ανόητε ταινίε εκεί πέρα, ΣΥΡΕΣ Έτσι σωθήκανε τα κανάλια από την <laughs> Λοιπόν, Και εμεί του δίνουμε το Αιγαίο. Κάπω έτσι γίνεται. Η ανταλλαγή προϊόντων εδώ. Και βεβαίω είπε και μια, και μια είδηση, για την οποία, τα οποία δεν τα ξέρουμε βεβαίω αυτό, που λέει ο κύριο Νταμπούτο Γλου, μάλλον τον κάφωσε τον Μημάρο το Τον Μημαράκι. Ναι. Μημάρο Γλου. Ναι, ναι. Ο Γλου κι αυτό είναι. Την τελευταία φορά που είχα επισκεφτεί με τον κύριο Ερτογκάν την Αθήνα για τη σύσκεψη του συμβουλίου που είχε διεξαχθεί εδώ, είχαμε υπογράψει 25 πρωτόκολλα. Ναι. Ο ελληνικό Οπό... λαό τα ξέρει τα πρωτόκολλα αυτά. Τα οποία σε αντίθεση με τα πρωτόκολλα τη Ιών, που είναι κατασκεύασμα τη Οχράνα, του Τσάρου, τα συγκεκριμένα. Α, <laughs> ναι. τα, συγκεκριμένα ναι. <laughs> ναι. τα συγκεκριμένα είναι καθόλου αλληλικά, ναι. ε, καθόλου αληθινά, mm -hmm. έχουν επιβληθεί mm -hmm. από του Γερμανού και του Αμερικανού, και ως ο νούπο θα εφαρμοστούν στο ελεύθερο Αιγαίο. Τι σημαίνει ελεύθερο Αιγαίο, Αιγαίο ελεύθερη ζώνη εμπορίου και άλλων δραστηριοτήτων. Ποιος είναι ο πιο ωραίος τρόπος για να επιβάλεις μια τέτοια ελεύθερη ζώνη στο Αιγαίο. Να συζητήσεις ΑΟΣ. Yeah, γιατί λοιπόν. υποκαθεστώς κατοχής yeah. που είσαι, η mm -hmm. ΑΟΣ της Τουρκίας θα φτάσει στην Κάριστο. Yeah. Εντάξει. Yeah. Λοιπόν, και επειδή δεν πρέπει να φτάσει στην Κάριστο γιατί τέλος πάντων παιδιά. <laughs> θα αρχίσει να δίνει. μπορεί να, να, να, να, να αυτό ναι. να λοιπά, ας τα αφήσουμε Βλού. Ότι εδώ είναι μια, μια δική μα κατάσταση. Εξού και το γεγονό ότι στι προγραμματικέ δηλώσει του ο κ. Σαμαρά είχε θέσει το ζήτημα τη ΑΟΣ. Ότι mm, ναι. εμεί θα βάλουμε και ζήτημα ΑΟΣ και τα αρέστα. Mm, ναι, ναι. Και, ο, και, και είχε βρει και διάφορου περίεργου τύπου, για να μην πω τίποτα διαφορετικά, γιατί ελπίζω απλά να είναι έλλειψη πολιτική σκέψη αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Έτσι, να αρχίζουν να φωνάζουν για την ΑΟΣ. Και να, γίνει η ΑΟΣ και να... να γίνει η ΑΟΣ σε συνθήκε όπου η Ελλάδα έχει παραδώσει την εθνική τη κυριαρχία σημαίνει ότι το οικόπεδο οριοθετείται και παραδίδεται σε αυτού που πρέπει να παραδοθεί. δηλαδή στου δανειστέ και σε αυτού που έχουν υποδείξει δανειστέ. No. Όποιο ζητάει η ΑΟΣ σήμερα, χωρί να έχει αποκατασταθεί η εθνική κυριαρχία τη χώρα, ούτε κυριαρχικά της κοιόματα, δεν είναι μόνο θέμα συνόρων, είναι εθνική κυριαρχία, σημαίνει ότι είναι μειοδότη, ότι είναι λαγό. Είναι λαγό για του δανειστέ. Είναι για αυτού που θέλουν να στήσουν τη δουλειά για να πάρουν ολόκληρη την περιοχή και μάλιστα. Α, νο, ο, νομικά κατοχυρωμένη ναι. έτσι λοιπόν ω κλασικός λαγός δεν θα μπορούσε να μας λείψει και η Χρυσή Αυγή η οποία χθες κατέθεσε πρόταση, ναι, κατέθεσε πρόταση ανακήρυξε ελληνική ΑΟΣ βέβαια δεν ανακήρυκνε η ελληνική ΑΟΣ ούτε καν αυτό δεν ξέρουν ναι. α, α, α, αλλά είναι αντικείμενο διαπραγματεύση. ξεκινάς ναι. εσύ να, να πει ότι εγώ θέλω να οριοθετήσω Uh, ελληνική ΑΟΣ και μπαίνει σε διαπραγμάτευση την Τουρκία. Για φανταστείτε μια ελληνική κυβέρνηση να μπαίνει την, ελληνική, την τωρινή ελληνική κυβέρνηση ή μάλλον μια πουλημένη από αυτά τα το, το, το, τομάρια που έχουν πουλίσει στη χώρα να μπαίνει σε διαπραγμάτευση για ΑΟΣ με την Τουρκία. Mm -hmm. Να δούμε... Που, τι, τι θα έχει μείνει για την Ελλάδα μετά Καλά, οι διαπραγματεύσεις Να δείτε πως γίνεται ελεύθερο το Αιγαίο mm, Ναι αυτό θέλω να σου πω ότι Με αυτές τις δηλώσεις αντιλαμβάνεις ότι οι πραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει Και που βρίσκονται κιόλα ε, Με αυτές ξαφώς. τις δηλώσεις έτσι. Και επειδή το, το παίζουμε mm. και, και πατριώτες Να θυμίσω ότι όποιο βάζει θέμα ΑΟΣ Χωρίς mm. να έχει την εθνική τη κυριαρχία η χώρα Που έχει εκχωρηθεί σύστος σύνολό τη στου Στους ευρωπαίους Και φυσικά στο, στο ΝΑΤΟ, Mm -hmm. παίζει το ρόλο ακριβώς του πράκτορα. Γερμανοτσολιάδες είναι οι άνθρωποι να το πούμε της καθαράς. Εκεί δεν το παράδειγμα της Κύπρου Ναι αλλά η Κύπρο, αυτό Κύπρος να τουλάχιστον πω ότι... μέχρι προσφάτω. μέχρι προσφάτως, Αυτό χρησιμοποιούν αυτό χρησιμοποιούνε στον κόσμο που δεν ξέρει. Και σου λέει η Κύπρος έκανε ο αυτό είναι... και εκείνο και Κύπρος, το άλλο και η Κύπρος προσε... για, να το, <coughs> για να το λύσουμε και αυτό γιατί θέλει μια συζήτηση αυτή η ιστορία. Η Κύπρος Τυπικά ήταν έναν το κράτος. Δεν ναι. έχει εκχωρήσει πουθεννα δυνατικές κυριαρχία. Βεβαίως, αυτό το τυπικό... Δεν είχε προγράψει μνημόνια όταν έκανε όλη αυτή την ιστορία. Η Κύπρος αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα mm. για το πώς η ΑΟΣ mm -hmm. μπορεί να αξιοποιηθεί για την υποδούλωση ενός κράτους. Οριοθετήθηκε η ΑΟΣ και πουλήθηκε κυριολευτικά στους Ισραηλινούς. Επειδή ναι. το Ισραήλ θέλει μερίδιο και από εδώ, ναι. δηλαδή από την ευρύτερη θαλάσσια την... περιοχή την... του Αιγαίου την... και ευρύτερα δηλαδή, από, Μισά... το... από τη Μεσόγειο, mm -hmm. δεν ξέρουμε ποιους κρύβονται πίσω και ποιος συνέταξε αυτό το νόμο της Χρύσης Αυγή, είναι πολύ πιθανό να είναι κάποια ξένη πρεσβεία. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ανεξάρτητα με τώρα την πλάκα τη ολη τη της αυτό που πάει να γίνει με την ΑΟΣ στην Κύπρο, αυτό θέλουν να γίνει και εδώ. Τι επακολούθησε τη ΑΟΣ τη Κύπρου. Mm. Τα θυμόμαστε. Η χρεοκοπία της Κύπρου. Η επιβολή ειδικού καθεστώτος ε, από την Τρόικα. Τα θυμόμαστε αυτά. Χθες η Μούντισ την κατέβασε σε τζάνκα, έτσι, ε, λοιπόν. Κύπρο. Λοιπόν, ε, ακολουθεί την πορεία διάλυση και χρεοκοπίας τη Κύπρου. Που είναι μια οικονομία. Μια οικονομία που ε, πριν την της, ευρώ. Ήταν μια από τι πιο σταθερές και, α... και ακμάζουσε οικονομίε τη Ευρώπη. Όχι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ευρώπη γενικά. Καλή τη θέλω όμω παράδειγμα λοιπόν. το ξεχνάμε τώρα αυτό. Λοιπόν. Παρά το γεγονό ε. ότι έχει το 1 τρίτο του εδάφου υποκα... υποκατοχή. Ε. Λοιπόν, άρα να ξέρουμε τι λέμε και τι προτείνουμε. Ειδικά σε ορισμένου που φανατίζονται έτσι εύκολα. Η ΑΟΣ είναι δίκοπο μαχαίρι ειδικά όταν ένα κράτο τελεί υποπαράδοση τη κυριαρχία του. Ε. Αν το, αυτό το ελληνικό κράτο δεν αποκτήσει την κυριαρχία του, ο λαός μας δεν αποκτήσει την κυριαρχία του και δεν μπορεί να την ασκεί ελεύθερα και κατά την δική του βούληση και επιλογή, τότε δεν μπορείς να πας σε διαδικασία ΑΟΣ. Όπως ας πούμε, ακόμη και η Κύπρος, εάν τώρα μπει σε άλλη διαδρομή, είναι πολύ δύσκολο να αναθεωρήσει τι συμφωνίε που έχουν γίνει για την δική της ΑΟΣ. Mm. Δεν είναι μονομερή ενέργεια κυριαρχικού κράτου, όπου να λε α πούμε όπω για παράδειγμα τα 12 μίλια. Είναι κυριαρχική yeah. ενέργεια. Yeah. Είναι ε, μονομερή yeah. ενέργεια κυρίαρχου κράτου. Yeah. Λε α πούμε, τα, ε, μου το δίνει το δικαίωμα, το παίρνουν Τελείωσε. Mm. Τι θα μου κάνει ο άλλο, yeah. θα με πολεμήσει. Γκέρμπουρντά. Yeah. Yeah. Λοιπόν, αμαλάχει δηλαδή, το, το λε α πούμε και στην κλώσσα που καταλαβαίνει το αφού το Λοιπόν, αλλά στην ΑΟΣ μπαίνει σε διαπραγμάτευση. Σε διαπραγμάτευση σημαίνει ότι κλείνει συμφωνίε με τα γειτονικά κράτη. Τι θα πει μετά όταν ανατρέψει τη χώρα σου. Και, σου, και έχεις χάσει όλο το Αιγαίο. Τι θα πεις τώρα αν του τους πουλημένους στη διαδικασία διαπραγματευσής. Γιατί ήταν πουλημένα το Μάρια οι προηγούμενη και μου και, και, χα, και χαρίσανε το Αιγαίο Εντάξει, δηλαδή, και να οι άλλοι θα σου πούνε ναι, okay, τώρα που αποκατέσεις τη δημοκρατία λόγουμε, σου φύνε. και τώρα εμείς θα Μα εμείς δεν μπαίνουμε ναι. στα εσωτερικά της Δεν αφορά και αφορά το εγκεφερήμενα αυτό Α, αντιλαμβανόμαστε και ευκολογημένα και... θα το πούνε ε, έχουν κάνει μια εμπορική συναλλαγή <laughs> γι' αυτό να προσέχουμε ότι αυτό το πράγμα η κατάθεση της, της λεγόμενης του το πρότασης νόμου της Αυγής είναι κλασικός λάγος για ξένα συμφέροντα που θέλουν okay. να κάνουν να μετατρέψουν το Αιγαίο σε ελεύθερη θάλασσα κατά τον κύριο Νταμπούτο. Και τη συγκεκριμένη στιγμή, έτσι. Α, Βέβαια, δύο, ο, ο, ο συγχρονισμό είναι απίστευτο. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση από ένα κόμμα, το οποίο υποτίθεται ότι κοιτάζει τα. Οι, τα... Εγώ, εμεί τα... το είχαμε πει. είναι οι άνθρωποι. Ε, ναι, απλά... Και κρύβονται δίθεν τον κόσμο τη... που νομίζει πώς... ότι προστατεύει τα, τα συμφέροντά του και την καθημερινότητά του. Όταν έχουμε τόσα δεινά και τόσα προβλήματα, να καταθέτει να φαίνει το θέμα για τη ΣΑΟΣ δηλαδή όταν λυστυχώς, έχουμε τόσα άλλα προβλήματα Κοίταξε. το ζήτημα της ΣΑΟΣ το έχουν χειριστεί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ελπίζω ότι απλά είναι πολιτικά ανεπαρκής ότι δεν είναι προδότες δηλαδή όχι ότι δεν είναι πράκτος ξένος φερόντο να στο πω έτσι ναι. και επειδή το πολιτικό μας προσωπικό λόγω βλακείας οπότε όχι πολύ ευλάκια, λόγω ανεπάρκειας, Αν δεν πάρει. μπορεί να είσαι να παντού... Δεν το γνωρίζουμε το θέμα, τόσο περίπου. σωστά και τόσο καλά. Στην ευρύτητά του. Ναι. Γιατί το θέμα της ΑΟΣ δεν είναι γεωμετρικό, ναι. ούτε μαθηματικών αλγορήθμων ναι. να βρούμε την περιοχή. Ναι. Είναι γεωστρατηγικό και πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι ξεκινώντας από την πολιτική οικονομία της περιοχής. Ναι. Αν δεν το αντιληθείς αυτό το πράγμα, τότε είσαι γέλια, ανέκδοτος είσαι. Να. οπότε λοιπόν, χρειάζεσαι πολύ περισσότερες γνώσεις γνώσεις και αντίληψη ναι. του περιβάλλοντος ναι. πέρα από το να κάνεις γεωμετρικές μεθόδους mm -hmm. για να το mm -hmm. λοιπόν και γι' αυτό σε όλο τον κόσμο σε όλο τον κόσμο αυτοί που ασχολούνται με τα ζητήματα ΑΟΣ είναι άνθρωποι είτε ειδικευμένοι διπλωμάτες που ξέρουν τα περιδιεθνούς πολιτικές και όλα αυτά τα πράγματα να. έτσι είτε γεωστρατηγικοί επιστήμονες όχι μαθηματικοί να. Εντάξει, μην τρελαθούμε δηλαδή. Mm -hmm. Λοιπόν, πάμε. Αλλά δεν παίζει και κανένα ρόλο αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα κάποιο να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα με την γεωστατική ε, ε, αντίληψη ευρύτερη. Αλλά αρκεί να έχει. Και επειδή λοιπόν εδώ πέρα το είναι προνομιακό έδαφο τέτοιων τύπων, δυστυχώ όπω και στην οικονομία που έχουμε του μαθηματικού που μα έχουν λύσει το πρόβλημα τη οικονομία. Mm -hmm. Πανάθεμά του που ανακατεύονται. Λοιπόν, έτσι και λοιπόν και στην ΑΟΣ και το έχουν αρπάξει τώρα σκηνή κορδόνη. Τα, τα, το, όπως είναι, η εκπρόσωποι του πολιτικού συστήματος που είναι παντελώ αγράμματοι παντελώς αγράμματοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ποτέ διαβάσει οτιδήποτε το μόνο τα παραπολιτικά διαβάζουν και αυτά δεν διαβάζουν, διαβάζουν, βάζουν τη και τους και διαβάζουν τελείως αγράμματοι άνθρωποι λοιπόν, γι' αυτό είδαν α ωραίο είναι το πήρα παπαγαλάκι οι καμένοι Έλληνες <συσίλυνες> η, ο Σαμαράς και, και λοιποί Καλό στο Σαμάρα, έχει συγκεκριμένο λόγο που το παίζει. Αυτή η εντολή έρχεται απ' έξω. Δεν είναι του Σαμάρα. Λοιπόν, και πίσω από την δίθενη ναό, θα τα βρουν όλα αυτά τα και θα γίνει mm. ελεύθερο το Αιγαίο. Γιατί <Κι> τώρα ξέρετε, το, το, έχουνε <Το, είναι υποδουλωμένο. Είναι υποδουλωμένο, <Το ναι. έχουν συλλάβει. Τώρα είναι πουδουλεμένο. Είναι πουδουλεμένο. Έχουν σοβαρό πάνε... πρόβλημα. Κατάληψαν εντολεθερός... τα ψάρια του. Πάμε να το μαζί με του Τούρκου. Αφήστε δε που υπάρχει σοβαρό θέμα με τα νησιά. Mm. Ενώ το ελεύθερο Αιγαίο θα βουλιάξουμε τα νησιά. <Κι> είναι ελεύθερο. δεν Πάμε στην εκμετάλλευση. Δεν είναι, είναι κάτι χειρότερο όπως είναι είναι κάτι χειρότερο, συνεκμετάλλευση. Συνεκμετάλλευση ναι. προποθέτει οριοθέτηση χώρων επιρροή ναι. και χώρου εκμετάλλευση. Ναι, ε, εκεί μπορεί ναι. να αδικηθείς με την έννοια, αν, αφήσεις, αν είσαι ενδοτικό, μπορεί να χάσει κυριαρχικά δικαιώματα. Ναι. Αλλά οριοθετεί το χώρο Αυτή. όπου τα κυριολικά σου δικαιώματα μπορούν να λειτουργήσουν. Ελεύθερο υγείο δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεται κανένα κυριαρχικό δικαίωμα. Αυτό σημαίνει ελεύθερο αιγαίο. Και να το πούμε διαφορετικά Αυτή ήταν η επιδίωξη των Βρετανών Από το Μεσοπόλεμο ακόμη Γι' αυτό και, και μετά με τον Αμερικανών Μετά το δόγμα Τρούμαν Γι' αυτό μας έχουν πρίξει Με τη διεύρυνση των, των, των διάβλων συνεχώς ναι. Το Αιγαίο είναι η, το, μόνο, το μόνο Πρότυπο αρχ, Αρχιπελάγους ναι. Το οποίο δεν έχει ανακηρυχτεί αρχιπέρα, Αρχιπέλαγους Γιατί αυτό Για να μπορούν να βάζουν ε, Κατά το δοκούν, να οριοθετούν τα λεγόμενα διεθνήδατα. Ό, το γουστάρουν. <στονίτρια> Σε όλες τις σχολές γεωστρατηγική και διπλωματία στον κόσμο, το Αιγαίο είναι το παράδειγμα που φέρνουν για να σου πούνε τι σημαίνει αρχιπελαγικό κράτο. Μπάρτο. <σοχή> <σοχή> Γιατί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο υπάρχει ειδικό καθεστώ. <σοχή> Τροποποιείται συνολικά <σοχή> το κάθε... <σοχή> όταν μιλάμε για αρχιπέλαγο. Έτσι. Εν εδώ η ενδοτική. Οι δοσύλλογοι δεν έχουν τολμήσει ποτέ να ανακηρύξουν το νησιωτικό συμπλέγμα του Αιγαίου σε αρχιπέλαγο. Και τώρα μα έρθουν εδώ πέρα να μα πούνε για ΑΟΣ. Είμαστε τρελοί. Πάμε να πουλήσουν το σύμπαν. Και με δεδομένο τα 3.500 νησιά που είναι σε γκρίζα ζώνη ναι, από του Τούρκου, Τούρκο. τα 40-60 νησιά που έχουν βγάλει σε πολιτήριο η κυβέρνηση, έτσι. Μπράβο παιδιά. Μένει. Δείχνετε <laughs> το πραγματικό σα χρώμα. Που εκτό από μαύρο είναι φαιό. Θεό και ανάλογα με τι αποχρώσει αυτού που σα πληρώνει. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ποια πρεσβεία. Δεν ξέρω ποια πρεσβεία. Μπα πώ είναι οι μπόνιοι του. Ποιοι. Λοιπόν, γιατί και. Αποκλείεται ο Μιχαλούλιάκο να καταλάβει το πράγμα, έτσι. Λοιπόν. Καλύτερα να είναι ναι, λοιπόν, ονόματα ναι. και οι σε αλλοδαπών ξέρουν να ζητάνε. Αυτό να πω. Μέχρι πείσουν, εκεί ναι. μπορούν να φτάσουν. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν. Είναι το, οι άνθρωποι και οι ερμανότσολιάδε. Ναι. Γιατί δεν βάζετε θέμα ρεκυπελάγου. Έλα να σα δω. Ναι, ε, τώρα εντάξει. Γιατί δεν βάζετε άλλα ζήτηματα που έχουν πολύ χοντρά. Βεβαίως, εντάξει, δεν πρόκειται να σας ζητήσω ποτέ, μα ποτέ, να κάνετε κάτι ενάντη στην κυρία Μέρκελ. Ποτέ δεν θα σας ζητήσω, βεβαίως, να θέσετε θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς θεού. Προς θεού. Εκεί, εκείνα, χαμηλή εκείνα, τόνη, ναι. αυτό και τα λοιπά, και με χαμηλά no, και τα λοιπά. Ναι, χαλαρά. Και λοιπόν. Και εδώ απ απλά αποδεικνύουν αυτό το πράγμα που λέγαμε, ότι οι υπόγειε διαδρομέ των γκρίζων λύκων, mm -hmm. γιατί πώ έξεναν δει, επειδή η άρουσα τάξη στην Τουρκία με την άρουσα τάξη στην Ελλάδα έχουν γίνει μία ομάδα, κοινή ομάδα, mm -hmm. εντάξει, και οι βραχίονες άσκηση πολιτική του αρχίζουν πλέον και ταυτίζονται. Ταυτίζονται. Mm -hmm. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαν οι κρίζοι λύκοι που αποτελούν ένα από τους βασικούς βραχίων της άσκης στην Τουρκία, στην Τουρκία να μην έχουν υπόγειες διαδρομές με, τους, με τη χρυσή Αμήγη, άλλωστε ομοειδεάτες είναι mm -hmm. ομοειδεάτες είναι όπως άλλωστε έχουν ε, σχέσεις με τους Ιταλούς φασίστες που είχε κάνει ε, του είχε συνδράμει και ο κ. Μιχαλολιάκος στο Παγκόσμιο Συνεδείο ε, με τους μοναζί γενικότερα λοιπόν μια διαφορά στην Ιταλία απαγορεύεται ρητή αναφορά υπέρ του ναζισμού. Γιατί εκεί τιμούν τα θυμάτά τους. Δεν το έξερα αυτό αλήθεια. Βεβαίως. Μάλιστα. Δηλαδή γι' αυτό και ο κύριος Μιχαρολιάκος στο συνέδριο που είχε πάει το 2010 ναι. στους φασίστες στην Ιταλία, στην Ιταλία ναι. τους έλεγε πρώτον για εθνικιστής. Ναι, καλά ναι, ναι. ναι, ναι. Λοιπόν. Το γνωστό ναι. Και ταυτόχρονα χρησιμοποίησε του Γκέμπελς ρύση, χωρίς να, όπως είπε και κάποιο λέει, όταν θα γυρίσουμε, η γη θα, γύτε, τρέμει. θα τρέμει. Λέγεται ότι είναι του Γκέμπελ. Mm. Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν, από τα στοιχεία που ξέρω είναι από τον Γκέμπελ. Δεν έχει σημασία είναι, ναι. αν το λέγε, Ποιο το έχει πει, δεν δηλαδή. έχει πει ναι. Θα συλλαμβανόταν την επόμενη στιγμή από την Ιταλική αστυνομία. Αυτό φοβείται. Είχα, Να, δεν δεν τίποτα, δεν το έχουμε πει. Λοιπόν, ανοίξαμε αυτό το θέμα. στον οποίο θα ερχόμαστε, γιατί είναι ένα θέμα που δυστυχώς θα μας επασχολεί πολύ ε, στο τι παίζεται στην. ...αμβάνοντας Τούρκους. Ε, Των ειδικών δυνάμενων που συνοδεύανε τσιχαντιστές... Mm -hmm. Μέσα στη Συριακή έδαφο. Mm -hmm. Λοιπόν, το, αυτό που μπορούμε εμεί να υποσχεθούμε λοιπόν, στου ακροατέ μας είναι ότι θα κάνουμε συζητήσει πάνω στο το θέμα, θα το παρακολουθούμε και θα του ενημερώνουμε. Ε, πρέπει, επειδή κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε, αλλά πριν τελειώσουμε πρέπει να πω δύο για ένα άλλο θέμα που, που είναι απαραίτητο διότι τελειώνει η προθεσμία και καθημερινά έχουμε διάφορε ερωτήσει και διευκρινήσει και πρέπει να στεκόμαστε. Λοιπόν, η προθεσμία για την συλλογική αγωγή ε, σε ό,τι αφορά την πλαστότητα των εκαθαριστικών τη εφορία ε, λήγει στι 14 Οκτωβρίου, δηλαδή την Κυριακή, που σημαίνει ότι και το Σαββατοκύριακο οι διευθύνσει που έχετε θα λειτουργούν συγκεκριμένε ώρε μπαίνοντα στην ιστοσελίδα τη εκπομπή εκπομπή αλλά και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ EPAM, θα δείτε τα στοιχεία για τις ώρες που θα λειτουργούν τα Σαββατοκύριακά τα γραφεία υποδοχής των αιτήσεων, το θακέλων σας και μέσα εκεί μπορείτε να ξαναδείτε τα στοιχεία ποια είναι αυτά που πρέπει να έχετε μαζί σας έτσι. και να κάνουν και μία διευκρίνηση ή εξουσιοδότηση ό,τι αφορά την οικογενειακή δήλωση δηλαδή ένα ζευγάρι που κάνει μία δήλωση στην εφορία, επειδή όπως έχουμε πει χρειάζεται και μία εξουσιοδότηση που θα τη βρείτε μέσα στις δύο ε, ιστοσελίδες, αυτή την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που κάνετε οικογενειακή δήλωση, θα πρέπει να την καταθέσουν και οι δύο, δηλαδή και ο σύζυγος και η σύζυγο Θα έχουν λοιπόν δύο εξουσιοδοτήσει. Ε, περισσότερα θα βρείτε μέσα, στοιχεία θα βρείτε μέσα στις ιστοσελίδες www.epamhelas.gr και στο εκπομπή www.alpha.gr -ε Λοιπόν, ε, έχετε και το Σαββατοκύριακο, έτσι, 14 Οκτωβρίου για να μπορέσετε να μαζέψετε τα στοιχεία σα, τα οποία εξάλλου δεν είναι ιδιαίτερα πολλά, ούτε κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Μπορείτε να τα αποστείλετε. Εγώ σα συνιστώ, αντί να τα αποστείλετε, να κάνετε ένα κόμπο και να πάτε εκεί. Διότι μπορεί κάτι να είναι λάθο, κάτι να έχετε ξεχάσει. Εκεί θα είναι οι ειδικοί και καταθέτοντας τα χαρτιά θα σα ενημερώσουν ή θα μπορείτε να δείτε κι εσείς ότι όλα είναι εντάξει. Άρα κάντε αυτό το κόπο, αφού έχετε την επιθυμία να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία τη συλλογική αγωγή. Λοιπόν, ε, εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, είναι 2.30, πρέπει να πούμε αντίο, να δώσουμε το μικρόφωνο στο Χάρη Μπότσαρη. Εκπομπή ΑΕ τέλος για σήμερα, από το Δημήτρη Καζάκη και τη Γεωργία Μπάστα, να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία, εδώ, στον ArtFM στους 90.6.